Λοιπόν, εδώ είμαστε, όπω κάθε μέρα, από Δευτερό Παρασκευή, εκπομπή Α, 1 και 5 ω τι 2 και μισή, μαζί σα ο Δημήτρη Καζάκη και η Γεωργία Μπάστα. Φυσικά στον RTFM στους 90,6. Μετράγαμε τι ημέρες για τα Χριστούγεννα, γι' αυτό καθυστερήσαμε λίγο να μιλήσουμε. Σκεφτήκαμε ότι είναι πολύ κοντά τα Χριστούγεννα πλέον, και, ότι, και επίσημα αφού ο Μποναμά μα ήρθε, πήγαμε είπαμε, τα κάλαντα σε όλες τι γλώσσες και πήραμε και εμείς το κατητήθ μα. Εγώ βέβαια σας έχω άλλο μποναμά, όχι για όλους όμως, αλλά για όσους είναι στη Θήδα σήμερα, το απόγευμα. Ο Δημήτρης Καζάκης θα είναι εκεί στις 7 το απόγευμα, στο Εστιατόριο Σεμέλη, Αγίου Νικολάου 1, Δικαστηρίου και θα μιλήσει φυσικά για την επόμενη μέρα τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις. Άντε να δώσω άλλον ένα πόναμα για αύριο το πρωί, διότι πριν φύγει για Κρήτη, θα συμμετάσχει σε μια πολύ ωραία εκδήλωση στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, μια ουσιαστική εκδήλωση με θέμα οι επιπτώσεις της μνημονιακής πολιτικής στην υγεία και η αντιμετώπιση τους. Λοιπόν, είναι στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών Σέβαστου Πόλεως 113, και προσκεκλημένοι εκτός από τον Δημήτρη Καζάκη βεβαίως θα είναι ο κύριος Ιάννης Παπαδόπλος, καθηγητής φαρμακολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών η κυρία Λιάνα Κανέλη, βουλευτής του κοινωνιστικού κόμματος ο κύριος Δελαστίκ, ο γνωστός δημοσιογράφος και γιατροί εκπρόσωποι παρατάξεων, αλλά και εκπρόσωποι ασθενών πάνω πολλα... Το πρωί στι 10 ξεκινάει η συζήτηση που είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα αυτή την εποχή. Είναι ε, ιδιαίτερα τα προβλήματα στο χώρο της υγείας ε, και μας έχουν αγγίξει όλους μας. Την Κυριακή δεν θα είσαι εδώ Δημητρή, θα είσαι στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο. Ε, θυμάσαι που είναι η εκδήλωση. Στο Αστόρια. Είδες για την Κρήτη όταν έχεις αδυναμία. Το έχω πει δύο φορές <laughs> σήμερα στο ραδιόφωνο. <laughs> σε δύο ώρα σε δύο οι συνεδέψεις. Το πρωί mm. της Κυριακής. Το πρωί της Κυριακής λοιπόν στο Αστόρια. Όχι το πρωί της Κυριακής. Το απόγευμα της Κυριακής. Το απόγευμα της Κυριακής. Ναι, Να, ναι. Το απόγευμα της Κυριακής λοιπόν στο Αστόρια στην Κρήτη. Και τη Δευτέρα το πρωί ε, εμείς πάμε κι Πάμε κι άτονε. Ναι. Λοιπόν, τη δεύτερα πάμε κι Ελπίζω να συναντήσουμε πολλούς εκεί, να σας δούμε τους περισσότερους εκεί. Τη δεύτερα το πρωί στο πρωτοδικείο ε, του Κιάτο, όπου γίνεται η πρώτη δικαία (δεν κάνω λάθος έτσι) ναι, μελών του ναι. δεν πληρώνω. Το κινήματο δεν πληρώνω. Του ε, και το ενίο Παλαϊκό Μέτωπο έχει δηλώσει σι, ακριβώς, έχει βγάλει και σχετική ανακίνωση και θα είναι εκεί και ελπίζω να είμαστε αρκετοί εκεί, ε, είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτά με τις εμφανίσεις μας, τις εκδηλώσεις μας, ε, να περάσουμε στο κυρίως πιάτο. Πιο πολλά. Ε, ποιο θες να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε από τη δόση και από αυτά που προβλέπονται. Γιατί πανηγυρίσαμε χθε, διότι ναι. τελικά δεν θα είναι 34, θα είναι 35. 50... Έχω βαρεθεί Μαι. τώρα, γιατί είχα βγει στο πρωί, το, το, το πρωί στον κύριο Παπαδάκη. Να, αυτά γίνονται. Καλά. Και συζητούσαμε πάλι, πάλι, πάλι τα ίδια, τα ίδια. Θα πέσουν τα λεφτά στην αγορά και πόσα από αυτά. Εμεί δεν θα πούμε τώρα τέτοιε παρούπε, με συγχωρεί τώρα, με συγχωρεί έτσι. Αλλά ε, εμεί εδώ, εντάξει καταλαβαίνω στον κύριο Παπαδάκη σε άλλου τέτοιου τύπου εκπομπέ που. Ε, Πηγαίνει και ενημερώνεις και σχολιάζεις θα υποθούν και αυτές οι, οι παρούφε. Ε, εγώ δεν πιστεύω ότι κανείς πια άνθρωπος θα πιστεύει ότι θα δοθούν χρήματα στην ε, αγορά. Θα πρέπει, να πούμε, στην θα αγορά. πρέπει να, να πούμε όμως τι κρύβεται πίσω από αυτήν η ιστορία και τι λένε ακριβώς. Α, αυτό ακριβώς ναι. Τα υπόλοιπα, Το τα... πρώτο ζήτημα είναι ότι πλέον βρισκόμαστε υπό πλήρη έλεγχο τα δημοσιονομικά της χώρας αλλά και τρόπος που ε, κινούνται οι δόσεις και όλα αυτά είναι πλήρη έλεγχος, στη Δανειακή Σύμβαση που μόλις πρωτοπουδήποτε δημοσιεύτηκε στις 13 του μηνός με πράξη νομοθετικού περιεχομένου mm -hmm. έγινε κύρωση mm -hmm. μετά για τα πούμε έχουμε κοινοβούλιο, ψηφίζουμε, καταψηφίζουμε. Ωραία, καθόλου κτλ. Οι βουλευτές τώρα είναι απασχολημένοι με άλλα πράγματα τα εσωτερικά τους. Ναι, ναι, ναι, ναι. τα εσωτερικά τους είναι με του σπιτιού. Βέβαια γιατί έχουν το δέντρο, τα με Άκουα σήμερα το... τον κύριο Καπερνάρο ας πούμε και τον λυπήρχε γεωλευτικά. Και ε, τι να κάνω τώρα και αυτή, κάτι πρέπει να υπερασπιστούν Όχι, αυτό. Όχι μόρα, δε, δεν, έχουν, παιδιά, τα, τα, τα, δεν έχουν λεφτά στους ανεξάρτητους Έλληνες και βάζονται τσέπη τους. Δηλαδή ναι. μιλάμε, κλάμα, κυρία, ναι. δεν μπορείς να σας φανταστείς. Ναι. Λοιπόν, Λέω, ξέρω εγώ να τους δώσει λίγο το ΕΠΑΜΕΜ, να, να πούμε ρε παιδί μου στο ταμείο το ΕΠΑΜΕΜ, ξέρω, έχουμε τόσους πολλούς, και μενά, πολλούς να τους δώσουμε κάτι και στα παιδιά. παιδιά. Σε, κάνουμε τώρα μια παρένθεση, θα επανέλθουμε σε αυτό, που σε ο Μπογδάνος όταν είχε πάει στο ΣΚΑΙ για το προεκλογικό κονδύλι. Τα έξοδα, τα προεκλογικά του επάγγελμα ανήλθαν σε 40.000 και απομένουν 10 Και σε ρώτη για πού θα βρεθούν αυτά. Λε και ξέρει, είχαμε ξοδέψει τίποτα εκατομμύρια προεκλογικά. Ναι, όχι άλλο νομίζω ότι το πήγαινε. Το πήγαινε ότι μάλλον το βάζω εγώ στην που μα πούμε και τσέπη. Δεν μακάρι να μπορούσα. Εντάξει. Λοιπόν. Λέμε και καναστείο. Ναι, θα πέραει η ώρα. Λοιπόν, ο λαό μα το λέει κάπω διαφορετικά, αλλά τέλο πάντων. Για πάμε ξανά σε αυτό που μα κρίνω το πρώτο. Είναι ότι βεβαίω από εδώ και μπρος οι, δό... οι δόσεις θα έρχονται με πιστοποιητικό συμμόρφωση, φρονιμάτων θα λέγα, <laughs> αλλά <laughs> στην ουσία αυτό είναι πιστοποιητικό συμμόρφωσης, αλλιώς, πιστοποι... α, α, αλλιώς αυτόματες περικοπές yeah, οριζόντιες, yeah, yeah, yeah. λοιπόν α, που θα βεβαιώνουν οι νομικές εταιρείες που είναι σύμβουλοι της Τρόικας και έχουν αναλάβει έργο και φυσικά τέσσερις τράπεζες ευαγή ιδρύματα όπως η JP Morgan, η Deutsche Bank, και δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι η Τρίτη, αλλά έτσι από αυτά τα ευαγή ιδρύματα που μας έχουν Αυτός, βοηθήσει παραπηγούν. Το, το Ελληνικό Δημόσιο. αν το λέμε, πρόσεξε, μισό λεπτό, Εμείς καταστρεφόμαστε και κόβουμε από εδώ και από εκεί τη σύνταξη του με τα 300 ευρώ. Η νομική εταιρεία από Godlib που θα μας δίνει πιστοποιητικό φρονιμάτων για κάθε εκταμείευση δόσεις ήταν και σύμβουλο της κυβέρνηση για το PSI, εκ το οποίο μόνο με ένα τιμολόγιο που βρήκαμε πήρε 1 εκατομμύριο εκατοχιλιάδες ευρώ Ψιχωράτε. εγώ πιστεύω ότι οι ομοιβέστης πρέπει να έχουν ξεπεράσει πάντα τα 5 εκατομμύρια ανάλογα με τις δραστηριότητε. αυτή λοιπόν η εταιρεία η Godlib που βοήθησε τόσο πολύ να κάνουμε ένα PSI που κατά τα άλλα θα κάνει το, το χρέο βιώσιμο και τελικά το έκανε τόσο μη βιώσιμο ώστε χρειάστηκαν πριν κλείσει ο χρόνο να προβούν σε, επανα, σε κούρεμα, συγγνώμη δεν είναι κούρεμα, επαναγορά χρέου, ε. μόρφη κούρεμα τους και αυτή. Λοιπόν βεβαίω εδώ επειδή σήμερα... α τα πούμε αυτά για να πούμε και άλλε πτυχέ που δυστυχώ δεν τα μπορούσαμε όλα, να δούμε. Στον κύριο Παπαδάκη επειδή ακούστηκαν φοβερά και τρομερά πράγματα όταν είσαι φοροτεχνικό γιατί λε βλακίε δεν μπορώ να το καταλάβω. Ε, Ψάχισε το λιγάκι το πράγμα και βεβαίω εντάξει να είσαι οικονομικών είναι, πιστο... είναι πιστοποίηση ότι ξέρει τι σου γίνεται πλέον. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό α πούμε. Λοιπόν τέλο πάντων θα πούμε για ποιο το λέω αυτό έτσι αφοριστικά. Ε, θα το πω μια και δεν μου δόθηκε η για να το εξηγήσω. Θα το εξηγήσουμε από εδώ. Λέμε πιστοποιητικό συμμόρφωση. Εδώ μεταξύ οι τρει τράπεζε θα επάρουν τον έλεγχο του τραπεζικού συστήματο τη χώρα μέχρι ότου μεταβεί αυτό ο έλεγχο σε κεντρικό όργανο τη. Ε, ευρωζώνη και ταυτόχρονα αυτέ οι τρει τράπεζε θα είναι οι σύμβουλοι στη διαχείριση του ειδικού ταμείου που φυλάσσεται που είναι στην τράπεζα τη Ελλάδος και που εκεί θα κατατίθεται η δόση, η δόση ναι. και θα δεσμεύονται τα χρήματα του ελληνικού λαού από τον προπολογισμό συν εκεί θα κατατίθεται τα λεφτά από δεν τα IPED από αποκρατικοποιήσει μάλιστα δηλαδή, ό, ό, όλοι ναι... μα οι ότι έχουν και δεν έχουμε mm. θα πηγαίνουν εκεί και μάλιστα ξένε τράπεζε θα είναι σύμβουλοι το θα διαχειρίζεται και θα έχει την επιτροπή. Δηλαδή, ακριβώ τι άλλο χρειάζεται να πει, α πούμε, ότι είμαστε υποκατοχή. Στρατεύματα. Μην ανησυχείτε, έρχονται και αυτά. Λοιπόν, το μόνο που είναι λείπει. Ναι, στιγμή... συγγνώμη, θέλω να σταθούμε λίγο στο ότι, έρχονται, το ότι έχουμε του ξένου σύμβουλου κτλ. Διότι κάποιοι ξέρει αυτό το γυρίζω. Ακούγεται πολύ και σου λέει Α, αχ, τώρα θα είναι οι ξένοι. Και αφού θα είναι οι ξένοι που θα συμβουλεύουν επίτροποι κτλ., δεν θα γίνονται πλέον λαμογέ. Ναι. Δεν το ακού. Βεβαίως, όπως δείποτε. Εγώ συζητή, Δηλαδή, στιγλώδες. συγγνώμη, ε, ναι, με μια διαφορά. Η JP Morgan ενέχεται σε τέσσερα σκάνδαλα, τεράστια σκάνδαλα. Το καθένα από αυτά έχει το μέγεθος της Ελλάδας mm -hmm. σε αξία και mm -hmm. διώκεται από το ελληνικό δημόσιο... Από το συγγνώμη, προς Θεού, όχι από το ελληνικό δημόσιο... Προς Θεού, γιατί το, το ελληνικό δημόσιο... Γιατί το ελληνικό δημόσιο, γιατί το ελληνικό δημόσιο, γιατί το ελληνικό δ η Deutsche Bank μόλις ανακαλύφθηκε και ευχώσανε και τέσσερα στελέχη της στη φυλακή mm -hmm. ότι είχε κλέψει ή mm -hmm. α, κρύψει 12 δισεκατομμύρια. Mm -hmm. Τίποτα δεν είναι αυτά μπροστά σε αυτά που έχει κάνει συνολικά mm -hmm. στα δράπεζα. Επιπλέον, σήμερα, μάλλον χθες, ανακοινώθηκε ότι η κρυψει 12 δισεκατομμυρια τιποτα δεν ειναι αυτα μπροστα σε αυτα που εχει κανει συνολικα στα τραπεζα επιπλεον σημερα μαλλον χθες ανακοινωθηκε οτι η διερευνηση της, χειραγωγη... της χειραγώγησης του Libor και του EURIBOR, μην το ξεχνάμε γιατί είναι τα δύο τράπεζικα επιτόκια, το LIBOR είναι με ένδρα το Λονδίνο και το μπορεί αυτό που χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, αλλά συνδέονται όμως αυτά. Uh -huh. Λοιπόν, εμπλέκονται σχεδόν όλες οι μεγάλες Ευρωπαϊκές Τράπεζες, πάνω από 18 Ευρωπαϊκές Τράπεζες, τις ο, οι οποίες βεβαίως α, είναι όλες αυτές που είναι όλα τα ευαγή ιδρύματα από όπου δανειζόμαστε, δανείζονται όλα τα κράτη. Να, αυτό που λες, οι απαταιώνε δηλαδή, σε αυτό που λες να σου πω για την Ελβετική Τράπεζα UBS, 1 δισεκατομμύριο ναι, ναι. δολάρια το πρόστιμο επειδή είναι για το Λύπο, γι' αυτό επειδή ήταν η ναι. Ελβετική έχει, τράπεζα. Έχει το EU ναι. να το το, το, το, το αυτή προέβη σε διακανονισμό όφιλών, ώστε να μην πάει σε ανοιχτό δικαστήριο η υπόθεση, mm. ώστε να καταδικαστεί και θα καταδικαστεί όχι μόνο για γεραγώγηση αλλά και για ποινικά δικήματα, οπότε θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Οπότε πήγε σε διακανονισμό. Πλήρωσε ένα δισεκατομμυριάκι τελείωσε πλήρωσε και τελείωσε η ιστορία. Βεβαίως να... έχει καθαρίσει, η Barclays παράδειγμα που έχει καταδικαστεί, έχει καθαρίσει περίπου 420 δισεκατομμύρια από τη χειραγώγηση και πληρώνει 480 εκατομμύρια με βάση αποζημιώσεις. Οπότε τι, τι είναι ο τη συμφέρει σαφώ και τη συμφέρει και καταφέρνει ψίχουλα χειραγωγούμε κάνουμε, κάνουμε τι βρωμιές μας και μετά πληρώνουμε μια αυτό και τελείωσε mm -hmm. για να πληρώ για να δεχτεί η UBS να πληρώσει ένα δισεκατομμύριο καταλαβαίνετε τι έχει βγάλει από τη χειραγώγηση mm -hmm. λοιπόν αυτοί λοιπόν οι κύριοι έρχονται να οργανώσουν την ιστορία να το πούμε αυτό μέχρι τέλος 13, λοιπόν με βάση και την Δανία και σύμβαση αλλά και το χρονοδιάγραμμα που έβαλαν οι Ευρωπαίοι προκειμένου να α, ολοκληρωθεί η οικονομική και νομιμοκρατική ενοποίηση, μέχρι το τέλο του 2013 η Ελλάδα δεν θα έχει προπολογισμό, δεν θα παίρνει καμία απόφαση για την οικονομία τη, γιατί όλα αυτά θα παίρνονται από το εξωτερικό, φυσικά δεν θα ελέγχει καμία δραστηριότητα του κράτου τη, γιατί όλα περνάνε στου σύμβούλου τη Τρόικας, είτε ιδιωτικοί είτε θεσμικοί σύμβουλοι, όπω του ονομάζω Άικεμπαχ και, και λοιπού, και γενικά δεν θα υπάρχει ω κράτο, δεν θα υφίσταται, θα είναι ένα κουκούλι, το οποίο μέσα βεβαίως θα έχουν κατοικοεδρεύσει άλλοι. Ο ελληνικός λαός απλώς θα, θα ψάχνει ένα θα γωνίο στα σκουπίδια να βρει να φάει, γιατί δεν θα μπορεί να επιβιώσει, ήδη από το, από το χειμώνα φαίνεται αυτό. Θα ψάχνουμε να βρούμε τα λεφτά μας, διότι προσέξτε να δείτε τι, γίνεται, τι ωραία που γίνεται. Οι στο, γιατί έρχονται αυτοί οι τύποι επίτροποι για τι ελληνικέ τράπεζες, mm -hmm. γιατί η καταθετική βάση των ελληνικών τραπεζών θα μεταβεί στο εξωτερικό. Λοιπόν, θα ενιοποιήσουν την καταθετική βάση της Ευρωζώνης για να μπορούν οι μεγάλες τράπεζες να αντλούν μόχλευση από, τε, από τις καταθέσεις του Έλληνα, του Πορτογάλου... Τι σαν είναι κοινό ταμείο. Ε, ναι. Ε, κοινό το, για όλες. Ναι, ναι, ναι. Το, το, το, το παραμύθι που, που πλασάρουν, ναι. yeah. το δόλωμα δηλαδή, είναι να υπάρξει ενιαίος εγκυοδοτικός μηχανισμός. Δηλαδή να, διε, να δοθεί εγγύηση από το Ευρωσύστημα για τις καταθέσεις όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό είναι το δόλωμα. Στην πραγματικότητα τι κάνουν με αυτόν τον τρόπο. Στην πραγματικότητα δίνουν δυνατότητα μόχλευση, μεγαλύτερη μόχλευση στι μεγάλε τράπεζε για να συνεχίσουν το δανεισμό σε βάρο των καθαριτών, των, των Ελλήνων, των Πορτογάλων, των Ισπανών και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί αυτό το πράγμα, γιατί πλέον οι τράπεζε, <coughs> οι εγχώριε τράπεζε δεν θα υπάρχουν ή δεν έχουν τη δυνατότητα να επεκταθούν παραπέρα. Γι' αυτό και βλέπουμε του να τα μαζεύουν και να φεύγουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εξάγουν ό,τι διαθέσιμο ρευστό το εξάγουν στο εξωτερικό. Αξίζει κάτι αυτό είναι ορισμό του παραλογισμού πια άποψη ψήνο. Τώρα αυτό που μα λε είναι ότι εμεί αυτέ, αυτέ τι τράπεζε ανακεφαλώνουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή θέλω να σου πω, παίρνουμε τα χρήματα ναι, και φορτωμαστε το χρέο. Και φροντινόμαστε το χρέος και, και μόλι τώρα μα είπε ποιο είναι το σενάριο με αυτέ τη τράπεζε. Ακριβώ και όχι μόνο αυτό, αλλά ακόμη και αν υπάξει ένα. Ε, ε, ε, ε, ε, αν υφίστανται αυτέ οι τράπεζε μετά από μερικού μήνε, ναι. αυτέ θα, με, θα είναι υπό τον έλεγχο του κεντρικού ε, μηχανισμού που δημιουργείται σήμερα, με επίκεντρο την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δεν θα έχει δικαίωμα το ελληνικό κράτο ούτε κύχ να κάνει. Δηλαδή δεν θα έχει δικαίωμα ούτε καν τυπικό έλεγχο στι τράπεζε που δρούν στο έδαφο του, δεν θα έχει δικαίωμα. Mm. Αυτό το, το δράμα τη ιστορία. Δυστυχώ βρεβημήτρη, ξεριστεί, αυτό το σενάριο είναι σαν αντακότο πώ θα παρουσιαστεί στον ε, μέσο απλό πολίτη που έχει πιστεί αυτό που σου λέω ότι το ελληνικό κράτος λαμόγιο οι Έλληνες πολιτικοί οι Έλληνες τραπεζίτε κτλ και, και ότι έρχονται οι καλοί, οι ικανοί οι ε, σωστοί Ευρωπαίοι έτσι με τους μηχανισμούς τους που θα πάρουν στα χέρια τους τον έλεγχο ακόμα και των αγχώριων τραπεζών και έτσι θα εγγυηθούν τις καταθέσεις ναι. γιατί αυτό, θα, αυτό παίζεται συνέχεια που το ελληνικό κράτο πια καταραίει και δεν μπορεί, αλλά α, θα πούνε, ναι, αχ, σωθήκαμε, ξανά έτσι θα παρουσιαστεί στον κόσμο. Οι καταθέσει των Ελλήνων έχουν φαγωθεί εδώ και καιρό. Τι θα γίνει, απλά θα εγγράψουν στι καταθέσει του τραπεζικού συστήματο, στι ε, καταθέσει των Ελλήνων θα τι εγγράψουν για παράδειγμα στα λογιστικά βιβλία τη Deutsche Bank, mm -hmm. ώστε η Deutsche Bank να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα μόχλευσης. Τι σημαίνει μόχλευση, mm -hmm. σημαίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει λογιστικά την αποτύπωση των καταθέσεων των Ελλήνων, για παράδειγμα, έτσι ώστε να δώσει περισσότερα δάνεια από ό,τι μπορεί τώρα. Αυτή είναι μια διαστρο... διαστραμένη ιδέα που βγήκε από του τραπεζίτε, προκειμένου οι τραπεζίτε στι συνθήκε αυτέ να αρχίσουν να δανείζουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό, διότι έχουμε μπει σε διαδικασία γενικευμένης ύφεση με στην Ευρωζώνη. Άρα δεν θα γίνει, ούτε αυτό θα... θα έχει κανένα αποτέλεσμα, ίσα ίσα θα επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Mm -hmm. Θα έχουμε bank runs στην, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, συνολικά. Μόλις αρχίζει και καταλαβαίνουμε όλοι τι πάει να, που πάνε να κλέψουν τους καταθέσεις, τις καταθέσεις θα γίνει χαμός. Ναι. Λοιπόν, να δεις ότι σε λίγο χρονικό διάστημα, σε κάνα μήνα, ίσως και νωρίτερα, θα αρχίζουν και θα την κοπανάνε οι καταθέσεις και από την, την Γερμανία. Εχθές είπες, που ήταν πολύ σημαντικό αυτό, ότι πολύ μεγάλες εταιρείες της Γερμανίας τα λεφτά τους δεν καταθέτουν στις okay. εγχώριες ναι, ναι. τράπεζες. Λέβαιος και κυρίω πάνω στο Λονδίνο αυτό κατά κύριο λόγο γίνεται στι περιφερειακές χώρε όπως τη δική μας αλλά αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται ένα μεγάλο μπαγκλαν και στη Γερμανία θα, θα φύγει θα φύγει τεράστιος καταθετικός όγκος simply... από τη Γερμανία και θα φύγει για τη Βρετανία μεριά τι θα συγκεντρώσουν θα συγκεντρώσουν δύο χώρε ξέρω εγώ τρει <laughs> το πέταξο να βγουν από το χρήμα προφανώ είναι τρελή αυτή η Ρωμαίη Ειλικρινά δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι, τι σαβούρα στο κεφάλι τους φυλάνε και τέλος πάντων πόσο σε τυφλώνει, τυ, τυφλώνει η επιδίωξη του κέρδους. Γιατί πραγματικά αυτά τα πράγματα που σκέφτονται είναι διαστροφικά. Δηλαδή δεν θα ναι. μπορούσε και σε καμία νόρμα κατάσταση αυτά τα πράγματα σε άλλες εποχές να το είχαν σκεφτεί αυτό το πράγμα. Διότι δεν είναι, είναι παράλογα. Ναι, βέβαια. Τελείως παράλογα. Δηλαδή είναι λίου φαϊνότερο θα βαθύνουν την ύφεση, θα την άξουν στον αέρα τα πάντα ακόμη και σε μεγάλες χώρες. Θα επιδεινώσουν τόσο δραστικά την, την κατάσταση ακόμη και στη Γερμανία που θα αναγκαστεί, ακόμη θα, θα, θα βιώσει και η Γερμανία χρεοκοπία επίπεδου τη της του 30. Δε, δεν υπάρχει περίπτωση να, πω, να το αποφύγει αυτό το πράγμα με εξαίρεση μία περίπτωση. Με εξαίρεση την περίπτωση η οι λαοί να σπάσουν τα δεσμά και να αρχίσει να διαλύεται η Ευρωζώνη. Μόνο τότε θα την και η Γερμανία τη χρεοκοπία. Mm -hmm. Αν δεν την έχει υπο Μέχρι τότε. Να σου πω κάτι πέρα από του λαού που το ελπίζω μήπως και τα και ένα κομμάτι του ντόπιου κατεστημένου όπως είναι στην Ελλάδα που πίστευε πριν από δύο χρόνια ενώ κατεστημένου κεφαλαίου έτσι, ότι θα είναι του βασικούς παίκτε διαφόρων όταν ξέρω, θα μην ξαναμοιραστεί το φιλέτο κτλ. τα λοιπά, σκουπίδια, ενέργεια και τα, ξέρω εγώ, αρχίζει και βλέπει ότι χάνεται η γη κάτω από τα πόδια το ότι Αυτό δεν είναι ισχύει. έτσι ακ αλλά δεν με μην τους φοβάσαι Όχι, πρόσεξε, δεν τους φοβάμαι Εδώ για τα παιχνίδια που μπορούν να παίξουν ναι. Γιατί βλέπουν πλέον ότι εκεί που λέγανε ότι θα μοιραστούν την πίτα Αλλά η δική μας, η δική μας α, Οικονομική Ολυγαρχία uh -huh. Εκτός από κομπραδόρικη μια ζωή Και μεταπρατική Ήταν και άκρος εγκληματική Δεν υπάρχει έγκλημα uh -huh. Που να μην έχει εμπλακεί άμεσα Οργανωμένο έγκλημα, ε, λαθρεμπόριο, διακίνηση, ό,τι μπορείς να φανταστεί mm -hmm. Έτσι φτιάχτηκαν μεγάλες περιουσίες. Mm -hmm. Ανάμειξη με γεωστρατηγικά συμφέροντα ξένων μεγάλων δυνάμεων, από που ε, αδλούσαν χρήματα για να το παίξουν επιχειρηματίες ή βιτρίνες. Μεγαλο... Τέτοιες επιχειρηματίες έχουμε. Αυτό που πιστεύσετε, φίλετε, στο ότι δεν έχουν ιστορία πίσω του. Ε, είναι το... ιστορ... είναι, είναι mm -hmm. η ιστορική δομή της αρχής τάξης που ήταν τέτοια πάντα κοτσαμπάστεδες από εκείνη σημείου που τους φέρναν εδώ ξένες μεγάλες δυνάμεις για να τους αντιπροσωπεύσουν ε, και από εκεί και πέρα ακολουθούσαν ε, την ίδια πορεία αρπάζοντας, λαϊλατώντας και mm. κερδίζοντας με πλάτες άλλων λοιπόν δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε η μόνη χώρα που ξεφυτρώνουν mm. out of the blue από το πουθενά δηλαδή mm. μεγαλοεπιχειρηματίες με οικονομικές επιφάνειες τρομακτικές mm. και, και ανάρω τι είναι αυτοί που πού ηταν αυτοί. Αυτοί. Αυτοί. αυτοί οι άνθρωποι με τόσα εκατομμύρια έτσι με τόσα λεφτά επιφάνεια πού ήταν που Έλληνες επιχειρηματίες σου λένε ναι ξαφνικά πάνε και αγοράζουν ομάδες που ναι, καν... ε, αγοράζουν ελληνικά μέσα ενημέρωσης δηλαδή, πρώτα είναι τα μέσα ενημέρωσης μετά ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. οι ομάδες ξέρεις πάει αυτό πάει μαζί το έχεις παρατηρήσεις ναι, ναι. Ότι πρέπει να έχουμε ένα μέσο ενημέρωση και μια ομάδα ναι είναι εντυπωσιακή ξαφνικά ο εμφανίζονται εφοπλιστές ενώ α πούμε δεν ήταν γνωστοί ούτε καν σαν βαρκάρδες δηλαδή δεν είχαν καμία σχέση είναι χαρακτηριστικό τη θέση στην έρευνα του κ. Τζίμα πούμε, που έδειξε το ζήτημα το Κυπριακό ας πούμε, την, την επίθεση που έκανε ένας πρώην υπουργός οικονομικών της Κύπρου στον κύριο Βιεννόπουλο που έχει δίκιο απόλυτο mm. έχει δίκιο απόλυτο μιλάμε για έναν κομπραδόρο ολκής με, ε, ε, έφτιαξε ένα ε, επενδυτικό κεφάλαιο το οποίο στηρίζεται καταρχήν στην χρεοκοπία των υπολείπων εταιριών για να κερδίζουν μέσω χρηματιστηρίου το συγκεκριμένο παιδί κεφάλαιο, η λεγόμενη Μίνγκ mm -hmm. ε, όμω εκεί ξέπλυνε χρήμα εφοπλιστών, Αράβων ε, δεν ξέρω και ποιον άλλον mm -hmm. λοιπόν για, έτσι λειτουργούσε αυτό το πράγμα ε, αυτό αν το μεγενθύνει σε επίπεδο ε, Μαρινάκι, πώς τον λένε αυτόν σε επίπεδο mm -hmm. Μελισανίδη, σε επίπεδο mm -hmm. Λαβερντιάδη δηλαδή όλου αυτού μιλάμε για σκιώδες σκιώδες επιχειρηματίες από το πουθενά οι οποίοι δεν ξέρεις πώς κάνανε περιουσία Πού βρήκαν αυτόν τον όγκο χρημάτων που, που εμφανίζονται για την οικονομική επιφάνεια που εμφανίζονται. Με το που εμφανίζονται όμως είδους ότι όλο το πολιτικό και όχι μόνο πολιτικό ναι, είναι ναι. ευχαριστημένο. Σε όλα τα επίπεδα. Και με συγχωρείς ε, θέλω ε, να ε, βγάλω ε, τα αποθυμένα μου αυτή τη στιγμή. Ειδικά <laughs> δηλαδή, τώρα <laughs> με το, <laughs> το, το Λαβρεντιάδε που τους ε, λάβανε. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα απολογηθεί κανεί από όλους αυτούς τους πολιτικούς που του γλίφαν τον πισινό. Έλετε. Δηλαδή δεν θα απολογηθεί. Καλά να απολογηθεί ο είναι πεθαμένος. Αυτοί που ήταν γύρω του και μου τον πλασάρανε σαν αριστερό και προοδευτικό δεν θα απολογηθούν γιατί ο κύριος Λαβριντιάδης ήταν ο σπονσοράς του οικονομικός mm -hmm. και φάνηκε από το γεγονός ότι το οργάνωσε yeah. λίγο πριν πεθάνει δηλαδή yeah. το οργάνωσε yeah. για να μας πει ο κύριος Κύρκος ότι καλά κάνουμε και μπαίνουμε στο μνημόνιο και μα, μας φωτώνεται η τρόικα στο κεφάλι δηλαδή έλεγαν στα παιδιά κάποτε πρέπει να υπάρχει τσίπα και τότε και τότε ο κουβέλης δεν ήταν στην παρέα δεν ήταν στην παρέα ήταν λοιπόν και άλλοι πολλοί και άλλοι πολλοί άλλοι πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα λοιπόν, όλο αυτό το, το συνοφύλευμα δεν θα πρέπει να συγνώμη. τι συγγνώμη εντάξει τι συγγνώμη αφού κυβερνάει μα τώρα συγνώμη, το θα σου πει σου πει το βάλουμε φυλακή το βιάσαμε το βάλουμε φυλακή θα σου πει και εδώ ένα, ένα, ένα Οπότε... μία παρατήρηση ναι. παρά το γεγονός ότι η ειγεία του συνασπισμού ή κατός αποστάσεις από το κύριο κύρκο, από το κύριο κύρκο. Η κρατούσε αποστάσεις από τον κύριο Κύρκο από, από τον κύριο, κύριο. κύριο Κύρκο ναι. η πολιτική ναι, ναι, αυτή των λαβρετιάδηδων η πολιτική μομικρογιώτα το λαβρετιάδηδων γιατί ο Κύρκος ήταν προφανώς ένας του πολιτικός που κρατούσε ο λαβρετιάδης uh -huh. γιατί δεν κάνανε απευθείας ανοιχτή κριτική δημόσια κριτική Σωστά. τι είναι αυτοί. Αυτοί τα κολπάκια πίσω από το λοιπόν θα ξεφρακωθεί κόσμος γιατί πλέον οι ξένοι δανειστές τα θέλουν όλα δικά τους, δεν γουστάρουν κανένα μέσα να μπλέκει στα πόδια τους mm. και, θα, και θα δούμε όποιος επιχειρηματίας μεγαλοεπιχειρηματίας δεν θα μπορέσει να επιδιώσει στα πλαίσια των συμφωνιών που κλείονται αυτή τη στιγμή για το ξεπούλημα της χώρας και τη διάλυση της θα επιστρέψει στη φυσική του γκήτη, δηλαδή στο έγκλημα mm. στο οργανωμένο έγκλημα mm. γιατί όλοι, όλοι αυτοί είτε γεννήθηκαν μέσα από το οργανωμένο έγκλημα και τα κεκλωματά τους είτε γεννήθηκαν παράλληλα με το οργανωμένο έγκλημα δηλαδή γεννήθηκαν ως περιουσίες και επιχειρηματίες συνεργαζόμενοι με το, με το οργανωμένο έγκλημα προκειμένου να φτιάξουν αυτές τις περιουσίες και το οργανωμένο έγκλημα δεν είναι μόνο το οργανωμένο έγκλημα που ξέρουμε το κοινό ποινικού δικαίου είναι και το οργανωμένο έγκλημα της πολιτικής δηλαδή Γι' αυτό και δεν μπορείς να περιμένεις τίποτα από αυτούς με την έννοια ότι, <coughs> ε, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, ε, να έχουν έστω τον, το, το ανάστημα, να κοντρατιστούν με το καθεστώς κατοχή για τα δικά του συμφέροντα. Δεν σου λέω ότι για τα συμφέροντα του λαού, αλλά για τα δικά του συμφέροντα. Ένα κάτι, κάτι α πούμε, που κάνει ο Μπρουλουσκόνη τώρα, ας πούμε στην Ιταλία. Mm -hmm. Με τις πλάτες ορισμένων μεγάλων οικογενειών από την, από την Ιταλική βιομηχανία λοιπόν κοντράρει σε αυτό το πράγμα προκειμένου να παιχτεί ένα παιχνίδι πώ να το πούμε ποιο έχει το πάνω χέρι στην πολιτική οικονομία της Ιταλίας και στη βάση αυτή να επαναδιαπραγματευτούν τη θέση τη Ιταλίας στο σκληρό πυρήνα τη Ευρωζώνης. Αυτό παίζεται τώρα. Υπάρχει πατριωτική... Άλλο ένα Δεν είναι ξέκατε... πατριωτισμός αυτός. Αυτό, αυτό είναι... θέλω να σου πω επειδή πολλοί ε, λόγω της κρίσης και όλα αυτά και κάποιων άλλων κινήσεων που βλέπουμε τις, ε... Ε, ολιγαρχία σε άλλες χώρες είτε στην Ιταλία, στην Ισπανία αλλά και κάποια πράγματα που έγιναν στην Ιταλία όπως τώρα αυτό που λες ε, κάποιο και σου λένε να παιδί μου βλέπεις υπάρχουν πλούσιοι και στην Ιταλία αλλά είναι πατριώτες εκεί και κάνουν κινήσεις γιατί πάνω απ' όλα έχουν το έθνος τους, το κράτος τους Όχι, τίποτα όλα αυτά λοιπόν ε, ε, ε, είναι Δεν κάποιοι νίκοι που πρέπει να ξεκαθαρίσουν είναι εδώ είναι πατριώτες απλά έχουν ισχυρά Συμφέροντα δεμένα με την ύπαρξη του Ιταλικού κράτους oh. Και δεν αποδέχονται τη διάλυση του Ιταλικού κράτους προκειμένου να διευκολυνθούν οι γερμανικέ τράπεζε και το γερμανικό κεφάλαιο και οι Αμερικανοί. Yeah. Δεν το αποδέχονται αυτό. Εκεί κοντράρουν. Δεν κοντράρουν για τη διάσωση του Ιταλικού λαού ή του Ιταλικού έθνος αν mm -hmm. θέλετε. Mm -hmm. Καμία σχέση. Mm -hmm. Ούτε που του νοιάζει αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Λοιπόν, απλά είναι δεμένοι έτσι, με το Ιταλικό κράτο. Και δεν δέχονται ένα τόσο χρήσιμο εργαλείο, μιλάμε για την 7η οικονομία του πλάνη, δεν μιλάμε Φυσικά. για οποιοδήποτε, λοιπόν, να το παραδώσουν αμαχητή Στο έτσι, στους Αμερικανούς Φυσικά. και στους Γερμανούς. Αυτό, το, αυτό είναι το ζήτημα. Πολύ ωραία. Ε, πολύ ωραία. Τέλος πάντων. Απλά να πω ότι καταζητείτε όπως άκουσα και ο Πάνος ο Κυριακίδης, έτσι. Ναι. Ε, Συνεργάτη του Λαβρέντι, του Λαβρεντιάδη. Mm -hmm. ε, είχε περάσει. Α μην ξεχνάμε ότι ο Λαβρεντιάδη ήταν αυτό που είχε πάρει τον Φλά, το Σάνι και όλα τα σχετικά, όλο αυτό το όμιλο και στη συνέχεια πέρασε στα χέρια του Κυριακίδη. Yeah. Λοιπόν, και α μην ξεχνάμε επίση ότι ο Κυριακίδης εδώ και πάρα πολλού μήνε έχει αφήσει πλήρω του όλου αυτού του συναδέλφου, τεχνικού, δημοσιογράφου, προσωπικό έτσι, και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και σε ό,τι άλλο. Κατέχει διότι δεν είχε χρήματα. Στον, πάντως στο Λευρετιάδη βρεθήκαν 700.000 στο μέσα στο σπίτι του. Φαντάζω. Ε, το ήτανε... Ψίχουλα. Είναι. Ναι, αυτά είναι τα δίνει για... Ναι, ναι. Ποναμάς που λέμε. Ναι, ναι. Τίποτα. Και ναι. ναι. ο άλλος δεν μπορεί να δώσει. Άντε το παιδί έξω για για να μην έχει τίποτα χρήματα. Λοιπόν, και ο άλλο δεν μπορεί να δώσει. Δεν δίνει τα... Ε, αυτοκών, εδώ εδώ ήταν μεγάλο μέτοχος μιας τράπεζας όπου είχε επικεφαλής πρώην πρεσβευτή των ΗΠΑ. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό οποιοδήποτε ξέρει η πολιτική οικονομία mm -hmm. και τον τρόπο που συγκροτείται αυτή η πολιτική οικονομία σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό κάνει κρά από μακριά ότι είναι βιτρίνα της CIA και με, από κείνο το δίκτυο των το τραπεζών που διοχετεύουν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ πολιτείων λεφτά προκειμένου να κάνουν τις δουλειές τους. Mm -hmm. Και αυτός ήταν βιτρίνα. Λοιπόν, τώρα τι καθόμαστε για δεν είναι έτσι. Ας το αποδείξουν. Γιατί δεν μπήκε σαν στην Πότον. Ε, εκεί το θέμα δεν είναι να μου πει ο αρχιψεύταρος, ο Προβόπουλος, πούμε, να, να μου κάνει ανάλυση της τράπεζας, βάλουμε μου τον μπάρμα μου τον Άρ να μου κάνει εκαθάριση στην τράπεζα mm -hmm. να μπει κανονικά yeah, και yeah. να δουν την άκρη στον αέρα γιατί στην Αμερική υπάρχει ανεξάρτητη αρχή ανεξάρτητη αρχή, τέλος πράγμα, το οποίο είναι τραπεζική αρχή που αναλαμβάνει, που έχει τέτοιο χρέα εισαγγελική παρέμβασης και το κάνει αυτό πράγμα στις τράπεζες ούτε καν στο πρώτο της Αμερικής δεν μπορούμε να εκεί δούμε. είμαστε τόσο προχωρημένοι mm -hmm. είμαστε, ή είμαστε τόσο απικία τόσο απικία Λοιπόν θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάρουμε μια ανάσα για να επιστρέψουμε εδώ με τα υπόλοιπα. Λοιπόν ο Νίκος Ξιλούρις, θα είχαμε και ένα ξιλούρι ε, αυτή την εποχή. Νομίζω Να τους πάμε. πελεκούσαμε όλους. Λοιπόν, τέλος πάντων. Έχει μια σημασία να πούμε, γιατί είπαμε προηγουμένως πούμε, ότι πια ακούγεται φοβερά πράγματα. <σχεστά> Δυστυχώς οι εκπομπές αυτού του τύπου στις τηλεοράσεις δεν σου δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξεις και ένα προβληματισμό πέρα από ορισμένα πράγματα και πετάχονται ο κάθε α πούμε... Να μην πω mm. την έκβαση Σχετικός πούμε... άσχετος Και πε... πετάγεται πετάγε και λέει ό,τι θέλει mm. Λοιπόν, είχε κάποιος φόρου τεχνικός, ας πούμε, στην πέση στο Παπαδάκη Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο mm. Κι ούτε θέλω να τον γνωρίσω Λοιπόν, mm. και πετάχτηκε και λέει Μα, δεν είπε κύριε καθηγητά με... Κύριε καθηγητά, κυρία. καθηγητά Να πω, να πω, ξέρω, ξέρω Λοιπόν, ας πούμε, βλέπε τίποτα αυτό θετικό Λοιπόν, α, ας το πιάσουμε mm. με, με λογική Βρισκόμαστε σε ελεύθερη σε πτώση έτσι, Στα 3.500 μέτρα Αυτό δίκο ναι. Από πάνω φλουπ βουτιά ναι. Κάτω Βλέπουμε το ποτάμι ο βοηδωμάτης ναι. που πλησιάζει επικίνδυνα ναι. Λοιπόν Και έχεις έναν φοροτεχνικό Και σου λέει Μα δεν το βλέπετε θετικά Mm. Άμα κάνουμε τα χεράκια έτσι, mm. θα νιώθουμε σαν πουλιά. Yeah. που κοιτάμε. <laughs> Συγνώμη, αλλά η δικιά <laughs> μου αφοροτεχνικό. Δηλαδή, πες, ε, ρε ε, παιδί. Ε, εδώ και πολύ καιρό, έτσι, που δεν χρειάζεται να σας καθηγήσετε, άρας απλός άνθρωπο που φτιάχνει τις φορολογικέ δηλώσεις, θυμάμαι από πέρυσι που μου έλεγε, γεωγεία δεν έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος τι θα πληρώσει, του τα λέω, του τα ξαναλέω και δεν έχει συνειδητοποιήσει τα έλεγε πέρυσι η γυναίκα, λοιπόν, να είναι καλά. Και δεν έχει συνειδητοποιήσει μου λέει τι θα γίνει το καλοκαίρι. Τι θα κληθεί να πληρώσει αυτό που δεν πλήρωνε μέχρι χθε κτλ. Αυτό λοιπόν ο φοροτεχνικό που έχει άμεση επαφή με τον κόσμο, που συμπληρώνει οι φορολογικέ δηλώσει, που βλέπει τι καταστάσει. Σου λέγει αυτά σήμερα, να είσαι ναι. θετικό. Ναι. Να. Και είχαμε και έναν καθηγητή όπω μα έλεγε. Προσέξτε να δείτε, μια δεν είναι πτώση. Δεν τον ξέρω προσωπικά. Ο κόντσις, ναι. ναι. Ο, ο... ο... ο... Του... πέφτει Πέφτυ... σε ελεύθερη πτώση. Mm. Και σου λέει το εξαπλό πράγμα, μην ανησυχείτε, δεν είναι πτώση, είναι πτήση. <laughs> Με το που θα πέσει στο, στο ποτάμι, ε, εντάξει θα βραχίσει λιγάκι, αλλά μετά θα αρχίσεις το ύπτιο, το κρόλ, το αυτό. <laughs> Λε, τι να πεις, δηλαδή τι να πεις, συγγνώμη, εγώ προσωπικά παθαίνω πλάκα. Και όταν τους λες α πούμε ναι ας με συγχωρείτε α πούμε γιατί αναφέρανε και τον uh, Keynes, α πούμε και όλα αυτά τα πράγματα για τους Κέινις. Ναι, ναι, ναι, ο Κέινις ήταν υπέρ τη διαγραφή των χρεών. Και μάλιστα ολοκληρωτικό. Και δεν τους είπα και άλλα πράγματα τα οποία εντάξει δεν υπήρχε χρόνος και ο τρόπος σύνδεση δεν υπήρχε δυνατότητα. Αφήστε δε που το υποστηρίζει και με μελέτη του το Αύγου, Δελτανητάφ. Αύγουστος του 2012 προφανώς οι οικονομολόγοι mm. του Δελτανητάφ του τμήματος ερευνών. Mm. Και όχι του τμήματος εφαρμογής <laughs> <Είς πράξεις. laughs> με, ναι, του τμήματος ερευνών, πούμε, Είσπραξης. Έχουν πάθει κάτι έτσι. Λοιπόν και αυτοί δεν ξέρουν την πολυπλοκότητα του σημερινού συστήματος και όταν τα μαζί mm. με, με, με τις τράπεζες α πούμε θα πάθει σοκ ξέρες άμα τα βάλεις με τις τράπεζες σε καρδιακό ταυτόχρονα ενώ αν τα βάλεις με τους πολίτες σου δεν τρέχει την πρόταση σου παιδώνεις. Εγώ νομ... Αυτό δεν είναι ταξική αντίληψη. Δηλαδή δεν είναι ξε, μια ξεκά, ξεκάθαρη ταξική αντίληψη από κάθε άποψη. Διότι παλιά mm. η αστή πολιτική, αυτή δηλαδή η πολιτική του κατεστημένου η πολιτική να, για να το καταλαβαίνουμε τουλάχιστον αν τις προφάσεις. Θεωρούσαν ότι τα κράτη μπορούν να τα βάλουν με τις τράπεζες. Το να κάθεσαι σήμερα και να λες α πούμε ότι με τις τράπεζες δεν τα βάζω ενώ με το λαό ας πούμε μπορώ να τα βάλω, του αλλάζω τα φώτα. Δεν είναι. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Γι' αυτό κιόλα. Αυτοί δεν αναγνωρίζουν λαού ούτε κοινωνικές υποχρεώσεις, ούτε τίποτα από αυτά. Ούτε έθνια φυσικά. Γιατί έχουν ξεκάθαρη, ταξική αντίληψη των, των κοινωνικών και οικονομικών φαινομένων. Ενώ αντίθετα ο λαός επα, προσπαθεί να επαναπροσδιοριστεί διεκδικώντας πράγματα που του τα έχουν αφαιρέσει, που τα έχουν εστερήσει συνολικά. Γι' αυτό και δεν, μπορεί, δεν αρκεί να έχει μια ταξική αντιμετώπιση του ζητήμοντος. Χρειάζεται να έχει και μια εθνικοπατριωτική αντιμετώπιση του ζητήμοντος. Γιατί χωρίς αυτό ταξιδευε, δεν υφίσταται και να μου συγχωρέσει ο Κάρολος που χρησιμοποιώ τα, τα λόγια του στη γερμανική ιδεολογία, λέει, τάξη είναι εκείνη η κοινωνική δύναμη που διεκδικεί να μετατρέψει τα δικά της ειδικά συμφέροντα σε γενικά συμφέροντα του έθνους. Και άρα, τάξη, χωρίς επιδίωξη να μετατρέψει τα δικά της συμφέροντα σε γενικά συμφέροντα του έθνους, δεν μπορεί να υφίσταται. Ο Κάρολος, για άλλα γνωστό εθνικιστή ρατσιστής, έτσι και πως να το πούμε και τρόφιμος χρυσσαβής λοιπόν αυτά τα λέμε τώρα γιατί έχουμε ανθρώπους που βεβαίως θα γελιοποιηθούν, θα πέσει γέλιο τσαρκούδας το επόμενο χρονικό διάστημα διότι εκτός από τους καμένους Έλληνες ας πούμε που γίνεται το Έλληνες, <laughs> <laughs> ο <το ξαφιλίχη. σχελίχη> Έλληνας ναι. θα λες καμένος Έλληνας, ποιοι Έλληνες <laughs> <σχελίχη> να... στον καμένο Έλληνα θα λες λοιπόν <σχελίχη> τέτοια ξεφτύλα, σαν αυτό το πράγμα που βιώνει αυτό το κόμμα, ειλικρινά με συγχωρείτε, αλλά δεν έχω χρημάτα δει. Δηλαδή το ξεκατίνιασμα. Δεν κριτάω τους χρηματοδοτούς ο Βουλγαράκης. <laughs> <laughs> Και μια ολόκληρη συζήτηση σήμερα από τον κύριο Καπερνά, που το, συμπα... το συμπονούω απόλυτα δηλαδή <laughs> Όχι, με πήρε τηλέφωνο <laughs> αλλά δεν μου το πει αυτό. Και τέλος τότε, πώς μπορεί να το αποδείξω εγώ αυτό. Κάτι πράγματα, <laughs> Κάτι πράγματα και ότι βάζουν από την τσέπη τους... Αλλά αυτό ήταν το αποκορδωτό. Τι. Ήταν η αποθέωση. Ότι βάζουν από την τσέπη τους, γιατί οι κακομίδες... Ήταν. Δεν δηλαδή, έχουνε χρηματοδοτήσεις. Δεν έχουνε γι αυτά. Χρηματοδοτήσεις, για αυτά. Μέχρι γι' αυτό πληρώνουν το γενικό τους διευθυντή. Α πούμε το πληρώνουν με 5.000 mm -hmm. μόνο. Mm -hmm. Ενώ αν ήταν, α πούμε, με χρηματοδότησαν. Mm -hmm. Και αυτός ήταν πάρα πολύ δυσαστημένος και έφυγε από κόμμα. Όμως είναι πολύ, να σου διαδεδομένο το μοντέλο τελικά, επειδή ξέρω υπαλλήλους... Α πούμε, απλούς τώρα έτσι, και θα σου πω και δημοσιογράφους που, που, που πολλές φορές πηγαίνουν σε γραφεία ή τίποτα, είναι απλήρωτη. Δηλαδή έχει γίνει μόδα στα κόμματα, να μην πληρώνουν κανένα. Αφού ε, στους πληρώνουν οι δουλευτές τους, πληρώνουν τα υψηλά ε, αμοιβόμενα στελέχη, δεν μπορείς να φαντάσεις τις δυμίσεις τους παίρνουν. Mm. Τρελαίνεσαι. Και Τρελαίνεσαι. Και αυτούς, και αυτούς που καλημένως παίρνουν τα 700 ευρώ, εάν ε, παίρνουν και 700 ευρώ... Ε, γιατί πάνε και δουλεύουν, δεν το έχω καταλάβει, αυτό προσωπική αξιοπρέπεια δεν υπάρχει να δουλεύω για πολιτικό ρε παιδιά καλύτερα για τα πατζή παρά για πολιτικό εκεί τουλάχιστον κάτι θα παίρνεις σου λέει από την αρχή της είναι η μόνη, μόνη δουλειά που έχει ντροπή <χαι> είναι οι <η> μόνες <χαι> όλες οι άλλες <χαι> δουλειές <χαι> δεν είναι καμία δουλειά δεν έχει ντροπή πουλο <χαι> με εξαίρεση το να δουλεύει για πολιτικού η μέγιστη ντροπή ντροπή και όχι μόνο από την άποψη των, των λεγόμενων ε, πώ το λένε, ε, ε, ε, κομμάτων εξουσία ή των παρακλάδιών τους ναι. αλλά και των κομμάτων τη αριστερά. Πού πήγε η παράδοση που έλεγε ότι εγώ παλεύω θελοντικά, γιατί είμαι αφοσιωμένο σε ιδέε, αντιλήψει. Πού πήγε αυτό το πράγμα. Πού πήγε εκείνη η παράδοση που έλεγε εγώ δουλεύω με του εργάτε, για να νιώθω τι σημαίνει εργάτη πραγματικά και να καταλαβαίνω, για να είμαι κομμάτι από το κομμάτι για να μπορέσω να του ή να του γιατί αυτό μέχρι τη δεκαετία του 60 έτσι συνέβαιναν mm -hmm. Σε αυτό που λέγαμε αριστερά τότε που δεν έχει ναι. καμία σχέση με την αριστερά σήμερα <συγγγ>. Αλλά τέλος πάντων πού πήγαν όλα αυτά Πού πήγαν Για να μην θυμηθώ τους παλιότερους Τι λέγανε και τι γράφανε και πώς το εφαρμόζανε Λοιπόν τέλος πάντων εφόσον οι κάτοικοι Ήταν αφήνα... σε άλλο δρόμο και είδαμε τα αποτελέσματα αυτό έγινε Ναι έχει. και βεβαίως θα πρέπει να πληρώσουμε κι εμείς την... Μα, Μαθαίνω ότι πρέπει να πληρώσουμε εμείς την περιοδία του κ. Τσιπρά. Δεν ξέρω τι κάτι έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Ε, υπάρχει ξέρω. μια φαγωμάρα για το γεγονός ότι για τόσες μέρες και παίρνει και μια έτσι, πολυμελής. Πολυμελής, πόσοι πέντε, πόσοι φέντε. Πέντε, πέντε. πέντε εστε, λοιπόν. Ε, εντάξει. Για να κάνουμε τι. 1,4% πολυμελής είναι. Λοιπόν, για να πάνε στη Λατινική Αμερική. Θα τον πληρώσουμε εμεί γιατί κάνει βόλτα σε αυτήν την αντωνή φίλιο με τα λεφτά του φορολογούμενου. Ακού να δει τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, Ήδη Επειδή θεωρούν ότι έχουν φτάσει πολύ κοντά στο να πάρουν την κυβέρνηση, σου λέει και στο πίσω μέρο του μυαλού του. Και αν όμω τελικά δεν γίνει, άρα όσο είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση και μα παίζουν όλοι ω το μελλοντικό πρωθυπουργό, τώρα εγώ θα γυρίσω όλο τον κόσμο σε 80 ημέρε. Φιλέα Φόγκα <laughs> λοιπόν, ναι. σε 80 μέρες... Ξερόλοπα πα παντού. <laughs> <laughs> <laughs> ναι. Και θα έχω κάνει ρε παιδί μου το μου Θα έχω αισθανθεί σημαντικός. Με υποδέχονται όλοι ως μελλοντικό ε, αρχηγό του ελληνικού κράτους. Ο Τσίπρας, σου λέω. Δηλαδή δεν θα υπάρχει ελληνικό είναι. κράτος. Είναι, αυτή, είναι, είναι αυτό το πράγμα το που, που λέγανε για τον Λουδοβίκο Βοναμάτη. Mm. Πώς <laughs> <laughs> οι ιστορικές <laughs> συγκυρίες κατάρρευση ενός ολόκληρου κράτους αναδεικνύουν τις μητριότητας και τα μηδενικά yeah. σε ύπατα αξιώματα δηλαδή μιλάμε για εντυπωσιακό ζήτημα βεβαίως εμείς ελπίζουμε ότι πάντα μετά το λουδοδικό μοναπάρτη υπάρχει μια παρεσυνική yeah, yeah. εντάξει και αυτή γεννιέται από τα κάτω μέσα από το λαό και ρε που θα το... ο Σωμούποντας δηλαδή θα προλάβουν αυτοί <laughs> λοιπόν <τόσο> θα φεύγουν <laughs> μπορεί να μείνει και στη Βραζιλία ο άλλος <laughs> όλα πιθανά ναι. <laughs> ε, είναι τη Ρούσεφ. Του ταιριάζει άλλωστε. No, αυτά δεν τα πει. και αντιλήψη. Ναι, προσωπικά. Όχι, δεν είναι προσωπικό. Για πολιτικά εννοώ. Προσωπικά δεν με διαφέρει ενδιαφέρει καν. Ναι. Λοιπόν, ε, και πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Γιατί σε λίγο θα πέφτει ξύλο τη αρκούδα εκεί μέσα. Mm. Διότι καλά Στο είναι όλα Στο αυτά. Βεβαίω. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά ο κόσμο αλλάζει μυαλά. Ναι. Ο κόσμο πλέον δεν τρώει κουτό χορτό. Δεν έτρωγε ποτέ. Αλλά και δεν αρχίζει να φοβάται. Ή αν θέλει διαφορετικά αρχίζει και φοβάται περισσότερο από αυτό mm -hmm. που βιώνει παρά από αυτό που του λένε και τότε να σου πω εγώ τι θα γίνει και να σου πω εγώ πως μπορεί αυτός ο τύπος να παίζει το, το χέλι οποιοδήποτε, έτσι αυτό το, το πράγμα που θα γίνει που γίνεται σημαίνει στους ανεξάρτητους Έλληνες mm -hmm. θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και θα γίνει πριν πάρουν την κυβέρνηση mm -hmm. λέμε <συριακά> τώρα σε πολύ χειρότερο βαθμό τετρακλάδια θα γίνουν και θα σφαχτούν μεταξύ τους και θα ξεκατηνιαστούν μέχρι αηδίας. Όπως για παράδειγμα έχουν ορμήξει αυτή τη στιγμή στον κύριο Αλαβάνο, ο οποίος έγραψε ένα, mm -hmm. ένα άθρο, άνθρωπομικαλ, άνθρωπο είναι νομίζω στο βήμα όπου έγραφε ότι το ευρώ προσελκεί μεταναστευτικό κύμα. Mm -hmm. Ανάμεσα στα άλλα. Είναι ένα από τα επιχειρήματα του γιατί δεν πρέπει να έχουμε ευρώ. Λοιπόν, το οποίο δεν είναι, είναι δεν είναι... Τρομερό. Είναι μια διαπίστωση. Πάντα η μετανάστευση πηγαίνει εκεί που υπάρχουν ισχυρά νομίσματα. Ο λόγος γιατί. Γιατί το μεταναστετικό συνάλλαγμα που στέλνουν πίσω θα πρέπει να είναι ισχυρό. Δεν μπορεί να στέλνει ο άλλο με ένα νόμισμα το οποίο δεν έχει σημαντική αξία. Μα ακριβώς. Μα αυτό είναι και ο λόγος. Αυτό Όπου φεύγεις είναι... από τη χώρα σου, να πας σε Είναι αυτό που... το πράγμα. Και, το έχουνε... και όλες οι κατίνες ε, τη αριστερά ε, του έχουν επιτεθεί. Mm. Για το έχουν επιτεθεί γιατί πώ θα το κάνουμε, δηλαδή ε, αυτό τη ε, εθνικιστική λογική. Νο, στο... Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώ ψάχνουμε πλέον αφορμέ και αιτίε, διότι και στην τελευταία του. Τον άκουσα πριν δύο μέρε νομίζω σε μια συνέντευξη, πριν δύο μέρε κάπου εκεί στο ραδιόφωνο τον κύριο Αλαβάνο. Πάλι στην ερώτηση, και είναι λογικό να κάνω την ερώτηση, στο αν πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι η εναλλακτική πρόταση. Δεν μπορεί βεβαίω. Και το λοιπόν, αντιλαμβάνομαι, δεν μπορεί να βγει σε έναν χώρο που υπηρέτησε, που ήταν πρόεδρο, έτσι κτλ. Τοποθέτησε τον κύριο Τσίπρα ο κύριο Αλαβάνο. Δεν ξέρω αν το έχει μετανιώσει. Ο, εγώ ο, εγώ ο, πιστεύω ο. ότι το έχει μετανιώσει. Λοιπόν, απλά, εντάξει, προσωπικά έτσι πιστεύω ότι το έχει μετανιώσει ο κύριο Αλαβάνο. Λοιπόν, για αυτή την επιλογή και με τον τρόπο που έγινε. Ε, και η απάντησή του ξέρει, όσο και να είναι, είναι ξεκάθαρη. Ε, μπορεί να μην λέει όχι, δεν έχει. Ωστόσο λέει ότι όσου επιμένει. Ότι μέσα στο ευρώ μπορεί να φέρει απάντηση ανάπτυξης και ανάτασης και ανάστασης του λαού, δεν γίνεται. Είναι ξεκάθαρος αυτό ο κύριο Αλαβάνος. Οπότε έχει δημιουργήσει, ξέρεις, σε έναν κόσμο, και σε έναν κόσμο που ήταν στην αριστερά, που πίστευε τον κύριο Αλαβάνο, που τον έχει βέβαι, ναι. έτσι, λοιπόν και τα λοιπά. Ε, δημιουργεί ρήγματα, δημιουργεί καταστάσεις, δημιουργεί προβληματισμό. Φωστό. Διότι σου λεπού μα έρχεται τώρα το τελευταίο χρόνο ο κύριο Αλαβάνο τι ναι. υποστηρίζει. Δεν είναι κάποιο γραφικό. Και δεν μπορούν και τα μέσα να τον παίξουν ω κάποιον γραφικό. Το ενδιαφέρον είναι ότι ε, το δυστύχημα με τον κύριο Αλαβάνο είναι ότι τα μέσα τον παίζουν ω περιθωριακό αριστερό. Και εκεί ακριβώ δεν μπορεί να σπάσει αυτό το πράγμα. Αυτό το... Διότι και ο ίδιο έχει σαν μόνιμη αναφορά του την αριστερά. Ναι. Δεν απευθύνεται στον λαό. Αυτό είναι ένα, δεν ναι. γίνεται κήρυκα στις ενότητα του λαού mm -hmm. όντας ο ίδιος αριστερός mm -hmm. ή όντας αυτό που είναι mm -hmm. ή αυτό που έχει υπηρετήσει και αν θέλεις εάν γινόταν κήρυκα τη ενότητα του λαού πένα και πάνω ειδικά αυτές τις εποχές πραγματικά θα επιταχυνόντουσαν πολύ τα πράγματα mm -hmm. το δυστύχημα είναι ότι δυστυχώς δεν μπορεί να απεγκλωβιστεί και ο ίδιο και μια σειρά άλλων κόσμων mm -hmm. από αυτό το πράγμα τη σαβούρα, τη σκουριά που μαζεύτηκε με τα πολιτευτικά που, υπο, που η αριστερά υποκατέστησε την κοινωνία και το λαό mm -hmm. υπήρξε αυτή η μεταλλαγή mm -hmm. ε, είναι ένα είδος ας πούμε ε, πώς το λένε καρκινικού μεταβολισμού όπου η αριστερά αποσπάστηκε, όχι μόνο αποσπάστηκε αλλά υποκατέστησε τελικά το λαό και έτσι λοιπόν όσοι βρίσκονται στην αριστερά ή όσοι καταλαβαίνουν τώρα αυτό σαν αριστερό, όχι όλοι η Μεγάλη Λιωσήφια, αναφέρονται στην αριστερά που βεβαίως την, την, είναι μαγικός καθέφτης. Όταν λες αριστερά πια να δεις. Yeah. Άμα κάνουμε ένα γκάλωπ σε όλους αριστερούς τι σημαίνει αριστερά, ο, ο καθένας θα περιγράφει ως αριστερά αυτό που είναι ο ίδιος. Mm. Είναι ένας μαγικός καθέφτης. Mm -hmm. Κοιτάς τον εαυτό σου μέσα. Yeah. Λοιπόν, αυτό από μόνο του υποδηλώνει ότι η ίδια η αριστερά σαν έννοια ή σαν πολιτική παράταξη είναι... Τόσο γενική, τόσο ευρεία, που δεν έχει δυνατότητα προσδιορισμού. Γι' αυτό κιόλας οι παλιοί, στα, στα παλιά χρόνια, δεν προσδιοριζόντουσαν ως αριστεροί. Mm -hmm. Όταν φτιάχανε μέτωπα, όταν φτιάχανε κινήσεις και συμμαχίες, ποτέ δεν τις προσδιοριζαν ως αριστερές. Ούτε υπήρξαν αριστερές κυβερνήσεις στον πλανήτη που επιχείρησαν να κάνουν μεταβολές ή μεγαλάλματα. Ούτε ο Αλιέντε θεώρησε τον εαυτό του αριστερή κυβέρνηση, όχι. Ούτε κάποιος άλλος, στο πρότυπο αυτό, για να μην πάμε στις μεγάλες επαναστάσεις, ούτε ο κύριος Τσάβρες, ας πούμε, που τώρα υποφέρει από μάλλον μια μετάσταση καρκίνου και όλα αυτά που υποφέρει, είπε ότι είναι αριστερός αριστερό. και πάμε για αριστερό και αριστερή κυβέρνηση. Ένα παλαϊκό μέτωπο είναι, άσχετα με το γεγονός, ότι με τα χρόνια τη διακυβέρνηση σήμερα έχει μεταξελιχθεί σε ένα σοσιαλιστικό κόμμα. Εντάξει, σοσιαλιστικό κόμμα, όπω το έχουν προσδιορίσει οι ίδιοι. Mm -hmm. Έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι αφού πήρε την ουσία. Κανένα δεν βγαίνει που, έχει σοβα... που σέβεται τον εαυτό του να, να μιλήσει εκ μέρου της ιδεολογία του. Μιλά εκ μέρου του λαού ή προσπαθεί να εκφράσει το λαό στο σύνολό του. Βάζοντα την άκρη τι ιδεολογικέ διαχωριστικέ γραμμέ. Αυτή την αλφαβήτα που είναι γνωστό, υπήρχε, είναι μεγάλη κληρονομιά της αριστερά στην Ελλάδα, αυτή την πρόδωσαν. Οι σημερινοί μηχανισμοί την πρόδωσαν. Γι' αυτό και δεν έχει μέλλον. Όχι μόνο ο μηχανισμό, αλλά και αυτοί που συνο... συνοστίζονται γύρω του. Δεν έχουν αίσθηση οι άνθρωποι. Πραγματικά. Και θα σαρωθούν από την ιστορία. Το διζέτημα είναι ότι πρέπει να σαρωθούν το ταχύτερο δυνατό, για να μπορέσουν να επιτρέψουν, να, μάλλον να απολυμιωθεί το έδαφο, για να μπορέσει να οικοδομηθεί κάτι καινούριο. Διαφορετικά θα, απλά θα μπαίνουν μπροστά μα συνέχεια, θα του βιώνουμε συνέχεια μέχρι από τους πούμε, να του ξεπερδέψουμε με αυτήν την ιστορία. Yeah. Ξεπερδέψουμε ένα έναν ιδεολογικοπολιτικά γιατί δεν με ενδιαφέρει τώρα που θα πάει ο καθένα yeah, και τι θα κάνει. Yeah. Εξ αντικειμένου. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να έχουμε μία. Άκουγα το χθε τον κύριο Σταθάκη και τρελαινόμουν α πούμε. Mm. Σε τρει μήνε λέει θα φτιάξουμε φορολογικό νομοσχέδιο. Mm. Ποιο σε κατουράει, δε για τρει μήνε. Σε τρει μήνε ξέ Ξέρει τι σημαίνει, έχει σε αίσθηση σημαίνει τρει μήνε. Όχι βεβαίω, γιατί με τον μπαμπάκα πάμπλου το και εξασφαλισμένο το, το βιοποριστικό μου, δεν έχω κανένα, πρόβλημα, οπότε το παίζω διανόμενο. τα πράγματα που άλλε πει. διανόμενο. Δεν τρέχει τίποτα. Ναι. τι λέω. Ε, λοιπόν, το λαθούμε κιόλα. Με αυτό θα πάμε να κάνουμε δουλειά. Αυτή θα μα Και γιατί δεν απαντάνε ρε του συνέδνε, εγώ θα του το λέω συνέχεια. Mm. Κάθε μέρα, αυτό Κάθε το μέρα. Αυτό είναι, Να το μας απαντήσουν πως είναι δυνατόν Να ναι. σκήσεις επεκτατική πολιτική Σε συνθήκες πληρωμής χρέους Και ταυτόχρονα Εντός του ευρώ Γιατί ρε παιδιά δεν μας το εξηγείτε Γιατί πραγματικά είναι να, να μου το εξηγήσουν Πως θα γίνει Πως θα ανατρέψουν τις αδικίες Πως θα αναπληρώσουν αυτά που χάθηκαν Και πως θα ακολουθήσουμε πολιτική Ανατροπησέραν τις ανεργίες τα λοιπά, Εντός του ευρώ και με το χρέος θα επαναδιαπραγματευτούν. Το λένε. Και γι' αυτό εκεί έχουν χάσει την μπάλα, έχουν χάσει το παιχνίδι. Αφού του συγχώρηση... θα... θα... παίζουν κανονικά, βλέπει ε... απέναντί του είναι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι ω κυβέρνηση κάνουν τα έσχη, έχουν κάνει 10.000 κολοτούμπε, έχουν παραδώσει τη χώρα τα πάντα. Λοιπόν, ε... Και βλέπει ότι τους τριμμού... αυτοί οι άνθρωποι του το τριμώχνουν με αυτή την ερώτηση. Πώς, αυτό τους λένε. Θα σκίστε το μνημόνιο, λέει, και θα το αναδιαπραγματευτείτε. Είναι ανέκδοτο αυτό. Μα, προφανώς είναι ανέκδοτο. Και δεν συζητάνε. για, και, δηλαδή, για να, να καταλάβουμε σοβαρά... Ξεκινάμε διαπραγματευτές. Να διώξουμε αυτούς ναι. και να φέρουμε τους καλύτερους διαπραγματευτές. Το ερώτημα είναι το εξή, ότι και το μνημόνιο έχει περάσει πλέον στο ιστορικό δίκαιο της χώρας. Mm -hmm. Αυτά περί το μνημόνιο. Ναι. Και... Εντάξει, μη σκίσουμε κανέναν καρτσόνο, προσεχηγούμε. Λοιπόν, <laughs> έτσι είναι και ακριβά. Σημειώνω ημέρα. Α βέβαια. Ένα καλό καθόλου. Και φανεί και oh. ένα μπιλίνο oh. που φοράμε από κάτω. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε λιγάκι το πράγμα. Mm. Δεν έχουμε okay. πλέον μνημόνια. Αν το έχετε καταλάβει, έχουμε πράξη νομοθετικού περιεχομένου σωστά. και πολλή νομοσχερία Με εφαρμοστικού νόμου και, ερμηνε... και ερμηνευτικέ εγκυκλοί εγκλί... όπου εντάσσονται στο ιστορικό δίκαιο τη χώρα μια σειρά πράγματα που μέχρι υπότιτλο ήταν στα μνημόνια. Τι ακριβώ θα καταργήσουν αυτή. Τι συμφωνίε που έχουμε κάνει με πώ θα τι καταργήσουν όταν είναι στο ιστορικό δίκαιο τη χώρα. Με, νέα, με, νέο, με νέους νομούς. Με νέους νομούς. Με νέους νομούς. Ω, ωραία. Και άμα δεν γίνει και αν δεν προχωρήσει η ανακεφαλοποίηση όπως θέλουν αυτοί. Ε, δεν δε ξέρουμε ρωτά σε εμένα. Λοιπόν, και πως είναι δυνατόν να σου παρέχει και πως να χρησιμοποιήσεις ρευτότητα όταν δεν έχεις χρήματα, η αγορά δεν έχει. Έχει ναι. τελειώσει. Ναι. Δεν σου παρέχει το ευρωσύστημα. Ναι. εντάξει ναι. Πώ ακριβώ θα κάνεις πολιτική και μάλιστα επιδοτική. Επενδύσεις, εισοδήματα κτλ. Πώς. Θα πάμε σε ανταλλακτική οικονομία. Ναι. Και θα ανταλλάσσουμε έναν ε. Τσίπρα με δύο Τσίπρες. Εντάξει. Λοιπόν... <laughs> Ή τι άλλο, ξέρω εγώ πώ το έχουν σκεφτεί. Λοιπόν, λοιπόν κάτσε μισό λεπτό. Δηλαδή είναι δηλαδή. ένα ζήτημα τώρα αυτός. Α. Γιατί αυτοί πάνε να κυβερνήσουν έτσι. Ναι, δε, λοιπόν, θα μα αλλάξουν τα φώτα. Δεν είναι θέμα και το χειρότερο δεν είναι αυτό το θέμα είναι ότι όλο αυτό το λαμογιστάν που έχουν μαζέψει εκεί μέσα yeah. και που περιμένει με τα νύχια και τα μαχαιροπύρου να, να τα κονίζει yeah, για να ορμήξει ξανά, ξανά στο, στο κράτος και να το, yeah. το κόνσει φέτος και, και να φάει ό,τι μπορεί να φάει uh -huh. Εντάξει; όπως έκανε επί, επί Πασόκ και ετοιμάζεται ξανά να ορμίξει mm. λοιπόν δεν έχουμε καταλάβει το εξή ότι θα είναι οι πρώτοι που όταν θα αρχίσει να διαλύεται το, ο ΣΥΡΙΖΑ και να διασπάται και να γίνεται όλα αυτά τα πράγματα και να γίνεται η διάσπαση του ιδόγου η, η τίξης του ιδόγων και η διάσπαση του ατόμου μέσα στο, στο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πρώτη που θα την κομπανήσω για Χρυσή Αυγή Α, είσαι πολύ Χρυσή Αυγή όλα. Ου καλά είσαι, ολαμόγιος. Ολαμόγιος. ο Λαμόγιος ο Φακελάκιας όμως δεν έχει ούτε Τι πιστεύω, λες, ούτε παρόλια ού μα δεν βλέπω τους γιατρός που μέχρι Είμα. η μιλάγανε για γκόμενες, μπενδέ και φακελάκι, τώρα ζητούν καβγάζουν το κασιδιάρη ναι. ναι μου φάνηκε ξέρεις ακραίο έτσι όπως το είπες αλλά θα είναι η πρώτη και μόλις θα αρχίσουν να βλέπουν ότι τα, ότι τα κόμματα τα κεντροαριστρά και τα κεντροδεξιά θα ανασυντάσσονται για να μπορούν να ξαναδικτήσουν εξ κάτω από την πλήρη παταγώδη αποτυχία του κ. Τσίπα που είναι προδιαγραμμένη δηλαδή. mm -hmm. Θα τρέξουν πάλι εκεί. Πάλι εκεί. Θυμάσαι τον κύριο Οικονομού που σήμερα ψηφίζει τα πολυνομοσχέδια. Απ' τα κουβερτά. Και κάνει κριτική. Αυτό δεν είναι η δεύτερη που δεν έχει καταψηφίσει. Που είχε καταψηφίσει το Μνημόνιο 1. Συμπέρα. Που μπροστά στα πολυνομοσχέδια τα σημερινά είναι ήταν ξηρότο. <laughs> λοιπόν. Ναι. λοιπόν έχει καμία, καμία αμφιβολία ότι αυτοί θα τρέξουν πρώτοι. Πρώτοι. Σαν τρελή θα τρέχουν Και το ναι. χειρό Γι' αυτό λέω. Ότι αυτό τους δίνει στο δικαίωμα να το κάνουν από τη στιγμή που ακολουθείς κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Και μάζα ενός κοινοβουλίου το οποίο έχει φτιαχτεί για να παράγει τη διαφαινόμενα. Απόλυτης πολιτικής διαφθοράς. Όταν συνεχίζεις και λες εγώ έχω επιλέξει τον κοινοβουλευτικό δρόμο είναι σαν να μου λες ότι έχω επιλέξει τον κοινοβουλευτικό τρόπο χειραγώγησης και διαφθοράς του πολιτικού συστήματος. Γιατί αυτό έχουμε σήμερα. Το οποίο έχει φτάσει πλέον, έχει τα του. Γι' αυτό και δεν θέλουν ούτε δημοκρατία, ούτε να απευθύνουν στι μάζε, ούτε οι μάζε να συγκροτήσουν αυτοτελώς να αυτοοργανωθούν και να μπορούν να επερασπιστούν αυτά που τελειώσουν που πιστεύουν ή που μπορούν να διεκδικήσουν. Γι' αυτό εγώ ισχυρίζομαι ότι αυτοί μα πάνε στην καταστροφή όλο χερό. Και αν θέλετε μπορεί να αποτελέσει... Mm. Και... Mm. Ακούω φοβερά μπορεί να μου πει και κάποιο πότε και πού υπήρξε κυβέρνηση αριστερά που έβγαλε τον τόπο από, από το αδιέξοδο. Που έδωσε Ναι, ναι, ναι. Πού. Γιατί εγώ ξέρω κυβέρνηση εθνική σωτηρία, κυβέρνηση κοινή σωτηρία, η okay. κυβέρνηση με τόπων που ήταν λαϊκά, παλαϊκά, εργατικά ή ό,τι θέλει, ή εργατοαγροτικά. Αριστερή κυβέρνηση δεν ξέρω παρά μόνο όταν η Σοσλαδημοκρατία ανέλαβε οταν η δημοκρατια ανελαβε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Yeah. Έτσι. Και τα έκανε χειρότερα από μπάχαλα. Ναι, λοιπόν, ωραία. Θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εδώ εκπομπή ΑΕ να πούμε κάποια θέματα ακόμα που έχουμε που πρέπει οπωσδήποτε να τα πούμε στο επόμενο μισάωρο, έτσι, μέχρι τι 2.30. Ε, σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, εκπομπή ΑΕ, για περίπου 20 λεπτά ακόμα θα είμαστε μαζί, μέχρι τι 2.30, Δημήτρη Καζάκη, Γεωργία Μπάστα. Υπενθυμίζω ότι ο Δημήτρη Καζάκη σήμερα το απόγευμα θα είναι, θα είναι στη Θήβα, στι 7 το απόγευμα, θα μιλήσει στο εστιατόριο σε μέλη, Αγίου Νικολάου 1, έναντι δικαστηρίων, έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι θα είναι πολύ εκεί. Εγώ λέω τυχεροί που θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσετε και να δείτε πολλά πράγματα από κοντά και να πείτε και τις απορίες σας, κυρίως οι άνθρωποι στην περιφέρεια, που ξέρεις δεν έχουν και τόσο άμεση σε κάποια θέματα της επικοινωνίας. Έτσι, έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη να τους εξηγούμε ξανά και ξανά πολλά πράγματα και έχουν και δίψα για να μάθουνε. Για το τι θα συμβεί όλους και πώ μπορεί να την μεταδοθεί. Υπάρχει ο κόσμο σήμερα πρέπει να ψάχνεται σε αυτή την Έχει και μια άλλη ανάγκη ο κόσμο σήμερα. Ε, ξέρετε, είχα εδώ μια, μια έρευνα που βγήκε ε, για ποιο είναι το πρόσωπο τη νέα γενιά αστέγων. Αυτό που ξέρουμε που έχουμε πει, που ψιαζόμασταν, απλά βγαίνει και με νούμερα, βρε παιδί μου, και έχει μια άλλη σημασία όταν βγαίνει και με νούμερα. Μορφωμένο, με παιδιά, απελπισμένο και είναι η νέα γενιά αστέγων, αυτού του ανθρώπου δηλαδή, που βλέπουμε ότι πληθαίνουν κυρίω στα μεγάλα αστικά κέντρα, έτσι, στην Αθήνα. Λοιπόν, σε ποσοστό περίπου 80% είναι άτομα παραγωγικών ηλικιών. Παρατηρείται ότι έχουν καλύτερο μορφωτικό επίπεδο σε σχέση με παλαιότερε μελέτε, δηλαδή με του παλαιότερου άστεγου. Είναι μια έρευνα που έγινε από τη μη κυβερνητική οργάνωση Κλίμακα. Και έγινε από το Σεπτέμβριο του 2011 έως το Φεβρουάριο του 2012. Δηλαδή δεν είναι με τα σημερινά δεδομένα που ναι, ναι. συνεχώς αλλάζουν. Φανταστείτε, είναι περίπου σχεδόν και 7-8 μήνες πίσω. Ωραία. Φανταστείτε τώρα τη νέα έρευνα που θα γίνει το Γενάρη. Αυτό θέλω να πω. Ε, με αφορμή αυτή την έρευνα, να πω ότι το, σε ό,τι αφορά την εργασία, γιατί σε ποσοστό... 82,2% είναι άνδρες το 60% είναι μεταξύ της ηλικίας είναι εκεί που όταν χάνεις τη δουλειά σου τελείωσες εντάξει δεν είσαι 20, δεν είσαι 25 ε, δεν είναι, είναι, είναι τραγικό για... είναι μεγάλο το πλήγμα το 1 στου 5 έχει ανώτερο ή ανώτατο μορφωτικό επίπεδο. Το 40% έχουν τελειώσει το λύκειο. Λοιπόν, η πλειοψηφία αυτών εργαζόταν σε τεχνικά επαγγέλματα ή στον κατασκευαστικό τομέα. Είναι η πρώτη κλάδη. Που η έπληξη, καταστροφή τη καταστροφή. Η καταστροφη κρίση. 22% ιδιωτικοί υπάλληλοι. 18% ελεύθεροι επαγγελματίε. Και 16% εργαζόταν στο τουριστικό τομέα. Λοιπόν, να πούμε βέβαια και το τραγικό ότι σε ποσοστό 30% έχουν περάσει τουλάχιστον μία νύχτα στη φυλακή εκ των οποίων η πλειοψηφία για οικονομικούς λόγους. Ε, το ενδιαφέρον είναι ότι πρέπει να προσέξουμε <χ> το εξή ότι ενώ είμαστε δεύτερη ή τρίτη χώρα σε επίσημη ανεργία στον κόσμο. Εσίως έχουμε χτυπήσει 26% επίσημα. Πολύ Είναι σωστά. Αλλά είμαστε πρώτοι στον κόσμο και μάλιστα με πολύ μεγάλη διαφορά ως προς την ανεργία που χτυπά μακροχρόνια ανέργους 60% μακροχρόνια ανέργου. και 57% πάνω από το 57% νεολαία για να καταλάβουμε ότι η Ισπανία που έχει ποσοστό ανεργίας ψηλότερο λίγο ψηλότερο κάτι 10 από το δικό μας ποσοστό ανεργία στους νέους έχει περίπου στο 30 με 35% εμείς έχουμε 57-58% αυτό δεν σημαίνει, σημαίνει ότι οι συστηματικές πολιτικές μείωσης εργα, του εργατικού κόστους που ακολουθούνται εδώ και δεκαετίες όχι τώρα μόνο, εδώ και δεκαετίες χτυπήσαν τις πιο παραγωγικές ψηλά παραγωγικές ηλικίε και έτσι η αγορά φράκαρε δεν, δεν δέχεται νέο εργατικό δυναμικό διότι εκμεταλλεύονται το ίδιο υπάρχουν πάυτι, με πάφτινος όρου. λοιπόν, γι' αυτό και δεν ε, χρειάζονται νέο και επειδή δεν επεκτείνεται η οικονομία δεν, είπε, δεν έχουμε επέκταση οικονομίας, γι' αυτό και δεν δέχεται νέο εργατικό δυναμικό. Mm. Αυτό υποδηλώνει από μόνο του ένα τεράστιο μπλοκάρισμα, τεράστιο μπλοκάρισμα, που σημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να ξεφύγουμε από τη φύση αν δεν αλλάξει από τόσο χαρακτήρες αγοράς εργασίας. Από την κρίση και από, από την κρίση, ναι. ε, αν, δεν αγορά, αν δεν αλλάξει χαρακτήρες αγοράς εργασίας και για να αλλάξει, θα πρέπει δραστικά να κατεβάσουμε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότη 60 mm. με ναι, 5. Για να, να κατεβάσουμε, να κατεβάσουμε. Mm. Όχι, να ανεβάσουμε, όχι. Ωραία. Μα έλθει είναι χαρακτηριστικό. Mm. <coughs> είναι χαρακτηριστικό. Στο Skype που πήγα mm. υπήρχε μια ανακοίνωση για, την, για πολιτική ατελλουσία εξόδου. Εντάξει, σα το είπα, παιδί μου, ότι στην καθημερινή ηλικία ολοκληρώνεται. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι εφόσον κάνει εθελούσια έξοδο και μάλιστα εθελούσια έξοδο κυρίω στι μεγάλε ηλικίε που είναι κοντά στη ταξιοδότηση να σε βοηθήσει, σημαίνει ότι η ίδια η οικονομία το ζητάει αυτό. Ναι. Ζητάει μια συνολική ανανέωση εργατικού δυναμικού. Mm -hmm. Και αντί να το κάνει ο εργοδότη με καταστροφικού όρου για τον εργαζόμενο, γιατί δεν το κάνουμε οργανωμένα, με κανόνε. Mm -hmm. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, εάν κατεβάσ για παράδειγμα, 60 yeah. άντρες, 55 γυναίκες. Λοιπόν, θα απελευθερώσουμε ένα τεράστιο δυναμικό το οποίο θα αντικατασταθεί με, με νέα εργατική δύναμη. Με νέο κόσμο. Αυτό θα κατεβάσει την ανεργία 7 με 8 ποσοστιαίες μονάδες, αυτόματα. Δεν θα διαλύσει, θα έρουν οι άλλοι και θα σου πούνε, Μερσή Δημήτρη, θα διαλύσει τα ασφαλιστικά ταμεία. Ποια ασφαλιστικά ταμεία? Διότι αν εγώ παίρνω τα 55 μου σύνταξη, μια κύπηση γυναίκες 55, σου λέει, θα ει ε, τα ασφαλιστικά ταμεία θα πρέπει η κυρία που θα ζήσει μέχρι τα 90 της γιατί όπω είπε ο Λοβέρντος ζουν και πολλοί τώρα. Ναι. Δεν ζούμε ζουν και πολλοί. Ελπίζω Σε... να μην είναι για τον κύριο Λοβέρντος αυτό. <χει> <χει> Εγώ δεν σου λέω μέχρι τα 90 ότι ζω. Από τα 55 σου λέει ότι πληρώνουμε μέχρι τα 75. Σου βάζω, διπλώ... ξέρει, δεν το πάω, το πάω συντηρητικά. Είναι, είναι, απλό. είναι απλό. Το, το συντηρητικό σύστημα οφείλει να είναι αναδιανεμητικό. <χει> δηλαδή, ανάλογα με του πόρους που διαθέτει, να μπορεί να δίνει συντάξει. Ναι. Λοιπόν, για να έχει πόρου, λοιπόν, χρειάζεται πρώτο να μην υπάρχει ανασφάλιστη στην εργασία. Mm -hmm. Δεύτερον, να, να υπάρχει εισόδημα, εργασιακό εισόδημα σε εκείνο το επίπεδο mm -hmm. που αντιστοιχεί στην αύξηση παραγωγικότητα εργασία. Δηλαδή όταν ένα εργαζόμενο, γιατί άκουγα σήμερα τον κύριο καθηγητά, ε, mm -hmm. ε, λοιπόν, να λέει ότι παλιά ήταν τέσσερι εργαζόμενοι που δουλεύανε για ένα σταξιούχο, τώρα είναι δύο κτλ. Η ένα και δεν είναι λόγω. Αυτό που μετράμε είναι η δυνατότητα εργασία και, και από όχι το πώ είναι. Αν ο σημερινό εργαζόμενο, ο ένα εργαζόμενο δούλευε, όσο δούλευαν, τέσσερι εργαζόμενε παλιά και αυτό είναι φυσιολογικό από την άποψη εξέλιξη mm -hmm. τη παραγωγικό τη εργασία, αλλά συγκεκριμένε συνθήκε τη ελληνική οικονομία έχουμε και την ιδαντικοποίηση εργασία γιατί δεν γίνονται επενδύσει κεφαλαίου, mm -hmm. γίνονται πεντεί εντάξει εργασία κατά κύριο λόγο, του αλλάζουν τα φωτα του εργάτε. Λοιπόν, γιατί λοιπόν να μην αμείβεται όσο τέσσερι εργαζόμενοι, mm -hmm. ο ένα να μην όσο τόσο τέσσερι εργαζόμενοι. Το αντίθετο, το μειώνουν και ο Ακριβώς. Ακριβώ. είναι το, το πρόβλημα. Εάν λοιπόν αυξηθεί το εισόδημα, αντίστοιχα θα αυξηθεί και η ζωή. Εάν ταυτόχρονα πάρουμε και κανονική εργοδοτική σφαίρα, mm -hmm. εργοδοτική σφαίρα δεν είναι η παρακράτηση από το μισθό. Αυτό δεν είναι εργοδοτική σφαίρα. Είναι στην πραγματικότητα μια επιπλέον εργο, εργο, εργατική εισφορά που παρακατάται και δίνεται ω τύπης uh -huh, uh -huh. εργοδοτική. Πραγματική εργοδοτική εισφορά είναι ποσοστό επί, επί του κέρδους και μάλιστα επί του καθαρού. Ναι, αλλά τώρα έπιασε στο σημείο που κάνει της, γιατί πας εσύ τώρα να βάλει χέρι στο καθαρό κέρδο, του εργοδότη. Καταλαβες. Εκεί λοιπόν Αυτό, αν το πιάσουμε είναι αυτό είναι το σημείο πράγμα, που καίει αυτό. Και εδώ να, να πούμε για όποιον δεν ξέρει ότι η Ελλάδα ήταν προταθλίτρια επί δεκαετίες και ειδικά επί ευρώ, στο ευρώ, ναι. προταθλίτρια ναι. σε επίπεδο ιδιωτικού κέρδους. Ναι. Φτάσαμε το 2009 να έχουμε το 59% της προστιθέμενης αξίας της οικονομίας, δηλαδή της νέας αξίας που παράγει η οικονομία, το 59% ιδιωτικά κέρδη. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι το μεγαλύτερο ύψος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, μετά από μα είναι η Βουργαρία, 54, η Ουγγαρία με 53, yeah. η Ρουμανία με 48, 49 από εκεί. Λοιπόν, για να καταλάβουμε τι γίνεται. Uh -huh. ε, λοιπόν, αν λοιπόν, εμεί κάνουμε μια αναδιανομή μέσω αυτού του συστήματο κοινωνία, μέσω κοινωνική ασφαλισή, όχι μόνο μπορούμε να το κάνουμε αυτό με μεγάλη άναση. αλλά μπορούμε να εξασφαλίσουμε και τη, τη συνέχεια του. Η συνέχεια ενό κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματο εξαρτάται από δύο παράγοντε. Πρώτον, την ανηλαστικότητα των εργατικών κανόνων, των κανόνων δηλαδή εργασία, του εργατικού δικαίου, τη εφαρμογή δηλαδή του εργατικού δικαίου uh -huh. και δεύτερον από την ανωδική τάση των ε, ημερομυστίων. Όταν έχει και τον εργατικό αμοιβών και ταυτόχρονα μην έχει βεβαίω το κλασικό φαινόμενο ότι όσο πιο μεγάλη είναι η επιχείρηση, ε, όσο πιο μεγάλη η επιχείρηση τόσο περισσότερο εκμεταλλεύεται του εργαζομένου του και ά δεν αποδίδει τι δικέ της εργοδοτικές φορέ προς το ασφαλιστικό ταμείο με το γνωστό επιχείρημα αν μου πάρετε τι οικονοτικές φορές εγώ το κλείνω. <συάζεται> Κλείστο ρε κεράτα Κλείστο <συάζεται> Αυτή είναι η απάντηση Κλείστο και δεν θα μείνει κανένας άνεργος Απλά θα πούμε στους εργαζόμενους γιατί μιλάμε μια με μεγάλη επιχειρήσεις Αναλαμβάντες εσείς <συάεται> Και απλά το κράτος θα εγγυηθεί απέναντι σε προμηθευτές και εμπούρια <συάεται> Αυτό πολύ απλά Δηλαδή αν φύγει ο κύριος Ξέρω εγώ χλιμίτζουρα. Ποιο την έχει α πούμε τον Ικαία. Mm. Το Ικαία θα μπορώ να το δώσει να εργαζόμενη λε. Ναι. Το λέμε το Ικαία γιατί το έτσι έλειψε. Ναι. ναι. Ποιο φουρλή δηλαδή. Okay. Αν μειώσει το ποστού του καιρού και, και μα ε, ε, κρεμάσει μια μουρινάο. No. Και σκοτώ να δει. Δηλαδή ποιο είναι. Ποιο, ποιο ακριβώ είναι το πρόβλημα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εντάξει δεν θα μα δίνει ο Ικαία έξω. Ναι. Πότε θα μειώσει. Που για πότε θα αναπτυχθεί η εγχώρια επιμηχανία. Mm -hmm. Επιπλοποιία που την έχουν σακατέψει αφού του είδους τα μαγαζιά. Ναι, σου λέει ότι όμως η ντόπια ελληνική βιομηχανία επιπλοπίας είναι πολύ πιο ακριβή από τον κύριο Οικέα. Εξατάται. Εάν είναι να σου, είναι να σου παράγει, α, πώς το λένε, αυτής της ποιότητας τα έπλα είναι λογικό. Mm. Αλλά το θέμα δεν είναι, είναι να πάρεις ένα καναπέ, πούμε, που, στο, που στην πρώτη χρήση θα σκάσει, μπμ μπαμ, <laughs> θα φύγει και θα το ψάχνει να το βρει. Ναι. Καταλάβεις και μετά θα πρέπει να πληρώσεις δεύτερο καναπέ. Είναι σαν τον πατέρα μου ο πατέρας μου παλιά. Κοίταξε δίκιο έχεις, αλλά είχαμε ξεφύγει και λίγο. Είμα Αυτό έτσι. είναι σίγουρο. Για τις τιμές ήταν... Για ναι. να πάρεις ένα καναπέ και να θες 7.000 Θε, ευρώ. Όχι ε, δεν μπορούσες να διαχειρός. Ότι να είναι δεν ξέρως. διαχειρός Μίτσο. Έλος. Μίτσο που δεν είναι θέμα. Λοιπόν άλλο θέλω να πω. Βεβαίως, εκεί θέλει παρέμφω στο κράτος, να σπάσει κα καρτέλες, ιστορίες, ποιότητες, να, να πιστοποιήσει πραγματική ποιότητα και όχι αυτές τα, τις ΆΙΖΟ βλακίες. Λοιπόν, ε έχει όμως μια σημα σημασία, η νοτοπία μερικές φορές. Ένας πατέρα μου, ο οποίος αγώ ως μονίμος, ένα ολόγιο σημαντικός, πούμε, μου είχε γίνει μια εφιάλτηση ένα ρολόι ξυπνητήρι. Το γνωστό ρούχλα. Το κλασικό αυτό το Dream, Dream. West Germany, α πούμε. κατασκευή, α πούμε, West Germany στην αρχή. Η Γερμανία έτσι το λέγαμε. Δηλαδή, εργοστάσιο αμερικανικών συμφερόντων στη δική Γερμανία. Σε ό,τι ένα πικία α πούμε. Κάθε μήνα είναι καινούριο. Γιατί εντάξει ρε παιδί μου, ένα μήνα κρατώσα το πράγμα, <Κι> ξανά, ξανά, ξανά, ναι. μέχρι που έθεσα ένα σημείο με το χατζλίγι μου, πάει και πάνω ένα ηλεκτρονικό τσουκάκι ναι. και, και έμεινε, α πούμε, για ένα χρονολόγγιο, <Κι> <Κι> και το εξηγούσα, <Κι> κοίτα, πόσο χαλάς, βεβαίως ναι. μου κότσε περισσότερο, αλλά ναι. κοίτα όμως πόσο ναι. μου κράτησε και έτσι και με αυτό το πράγμα, αυτό λέμε, ναι. καταλάβεις αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό να καταλάβω. Ναι. Έτσι. Αυτό έχει αποδεικτεί και από μελέτες. Όσο περισσότερο αυξάνεις το λαϊκό εισόδημα, mm. το, λαϊκό, το εισόδημα των λαϊκών στρωμάτων έχει αποδεικτεί με μελέτε, mm. όχι τώρα το έτσι με εγχειρή διαθέσει φατακεταρέστα, με μελέτε, ότι όσο αυξάνεις το λαϊκό στρωμάτων, mm. όχι, mm. όχι mm. την πολιτική κατανάλωση των ανώτερων στρωμάτων, αλλά των λαϊκών στρωμάτων, όσο αυξάνεις λοιπόν το εισόδημα των λαϊκών στρωμάτων, τόσο λιγότερε εισαγωγέ έχει σαν κράτο, σαν οικονομία. Γιατί, ή, ιστο... ή Γιατί η, διάθεση του, η διάθεση του εισόδηματος γίνεται κατά κύριο λόγο για την εσωτερική παραγωγή. Δηλαδή, πώ να το πω, να στο πω διαφορετικά, αν, αν έχει μια εργατική γωνία, σε δική μου, επειδή μου μεγάλωσα, ναι, το, ναι. το εισόδημα, mm -hmm. αυτό που θα την ενδιαφέρε, ήταν να, να παίρνει περισσότερο λάδι από τον το Ελέωνα, το μεσηνιακό. Mm. Από το χωριό που λέμε. Ναι. Κατάλαβες? Ναι. Αντί να κάθεται να παίρνει λάδι από Μινέρβα, δεν ξέρω τι άλλο, είδε γιουγγιλέβε κτλ. Η οποία είναι λάδια, ναι, τρέχα γύρευε και από ναι, πού έρχονται και ναι, πιθανότατα ναι, ναι, ναι, ναι. με εισαγωγή και τα ρε, τα που τα ξυγουνώνουν και τα κάνουν ιδέα. Mm. Οπότε η, αυτή η στροφή ή για παράδειγμα το να πάνε σε μια, μια πολύ καλή βιοτεχνία ή μια τοπία μάρκα α πούμε για παπούτσια για παράδειγμα mm. ναι, ναι, ναι. από το να πάρουν τα ιταλικά ξέρω εγώ τάδε mm. αρκεί βεβαίω να μην ενισχύσει εκείνα τα κλιμάτη του πληθυσμού, το πληθυσμού που το εισόδημά του mm. πηγαίνει σε πολυτήλικα κατάναλωση. Το λαϊκό σώμα δεν πάει σε πολύ κατανάλωση. Οριακά έστω. Mm -hmm. Κατάλαβες. Και έτσι πηγαίνει ακριβώς εκεί ο το προϊόν που του είναι γνωρίμω. Γι' αυτό και λέγαμε πάντα, αν θέλετε να δείτε να εξα... το να εξαφανίζονται όλα αυτά τα εκτοσάδικα, mm -hmm. από τα κινέζικα μέχρι το λίτλ, δώστε εισόδημα στον κόσμο. Να δείτε για πότε εξαφανίζονται αυτά. Δεν τώρα... θα ξαναπατήσει ποτέ στη ζωή του γι από αυτά. Γι' αυτό και έχουν αυξηθεί, α πούμε τώρα στα supermarkets, με αυτό που λε, ε, ε, έχουν αυξηθεί η κατανάλωση στα προϊόντα ε, με τη φίρμα των, των supermarket. Δηλαδή, ξέρει όχι τα, τα επώνυμα που λέμε, αλλά mm -hmm. τη φίρμα των supermarkets. Κυρίως αυτά τα, τα προϊόντα, δεν λέω ότι δεν είναι καλή κατηγόρηση τα λοιπά, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά θα παρατηρήσετε ότι τα περισσότερα δεν ε, είναι ελληνικά. Όχι βέβαια. Μια πλειοψηφία. Είναι σε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, λοιπόν πάρα, πάρα, πολύ, πάρα, πάρα πολύ καλά προϊόντα, αλλά δεν είναι ελληνικά προϊόντα. Επειδή όμω είναι πιο φθηνά, ο άλλο που, που για να τη βγάλει δεν ξέρω τι ε, δεν μπορεί και τη στιγμή να πάει να στηρίξει την ελληνική ε, βιοτεχνία ζυμαρικών. Ε, κάτι... Είναι... Και ξέρει και γιατί διαφορά μιλάμε, όταν έχει α πούμε ένα και 20 το ζυμαρικό, το επώνυμο, ναι. το ελληνικό, το ξαναίνει σημασία, το δικό του έχει 40 λεπτά. Όταν, είναι τεράστια η διαφορά. Είπαμε, όταν, όταν έχεις δυνατότητα αγοραστική δύναμη θα πας να επιμείνεις να πάρεις για παράδειγμα φέτα αμφιλοχία ή φέτα oh, παραδυσίων yeah. ή γραβιέρα yeah. παραδυσίων yeah. ή αντίστοιχα της Κρήτης. Yeah. Αλλά να είναι και αυθεντική yeah. yeah. και να το ζητάς και να το τα πράγματα. Γιατί έχεις δυνατότητα να το πληρώσεις. Yeah. Εντάξει, δεν θα πας να πάρεις ένα κομμάτι ασβέστη σε κουτί που το φέρνουν από τη yeah. Εντάξει, Έχει. Ούτε το τυρί που φτιάχνει η, που, που φτιάχνει η βιομηχανία το οποίο δεν είναι καθόλου τυρί, είναι χρωματισμένη τυρόμαζα την οποία την εισάγουν από το εξωτερικό. Λοιπόν, αν έχεις την αγοράστικη δύναμη θα ψάξεις να βρεις το παραδοσιακό τυροπολίο με τα παραδοσιακά που συνδέεται με παραδοσιακά τυροκομεία και θα τα πάρεις αυτά και θα το ψάξεις περισσότερο και θα έχεις μεγαλύτερες απαιτήσεις από αυτό που θα πάρεις. Λοιπόν, εν, γι' αυτό λέμε ότι μην τρελαθούμε, λένε ορισμένοι, πω, πω θα δώσουμε εισόδημα αυτό και θα αυξήσουμε, θα αυξήσουμε τις αγωγέ Κολοκύθια με τη Ρίγανη. Mm -hmm. Έχει παρατηρηθεί και έχει μελετηθεί ότι ως ποτέ είχαμε μεγάλες ανόδου εισοσύγηματος σε λαϊκά στρώματα, επιδρούσε θετικά στο εισοζύγιο και όχι αμυντικά στο εισοζύγιο. Mm -hmm. Αυτό να το κρατήσουμε, αυτό δεν το, είχα... δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Και αυτό το πρώτο που του διαπίστωσε είναι σε μια μελέτη του που είναι yeah. ο Ξενοφώντας Ζολώτας το 1976 yeah. τα περί οικονομικής ευημερίας yeah. που το αναλύει και ταυτόχρονα το παρατηρήσαμε και τότε που είχε το γίνει το αλμα, το ισοδηματικό αλμα το 81-82 που συγκρατήθηκε το ισοσύγιο πληρωμών. Το ισοσύγιο πληρωμών ενώ έπρεπε να έχει εκτιναχθεί λόγω ΕΟΚ αναπτιενάχθηκε το 84-85 και τότε μα μας σε λιτότητα και άρχισε να τη συνεχώς η κατάσταση. Ένας φαύλος κύκλος. Ενώ όταν απέκτησε εισόδημα που το δώσε το Πασόκη το 81-82 ο Έλληνας δεν στράφηκε στα εισαγόμενα. Στήριξε την εγχώρια παραγωγή. Και γι' αυτό κρα... σταθεροποιήθηκε κάπως η οικονομία. Βεβαίως. Δεν συνεχίστηκαν αυτές οι πολιτικές. Δεν συμπληρώθηκαν με αναδιοργάνωση παραγωγή. Mm -hmm. Με τις αλλαγές εθνικοποιήσεις που χρειαζόμαστε για να διασωθεί ο κύριος ογκός βιομηχανίας που τότε ήταν προβληματικός ή που, τα, που τον, τον εγκατέλειπαν οι ιδιοκτήτε του και όλα αυτά τα πράγματα δεν υπήρξε τίποτα από όλα αυτό. Πολλά αυτά γι' αυτό μπ, μπέσαμε στη λούμπα της ιδιακούς λιτότητας που έκανε μόνο ένα μικρό διάλειμμα η λιτότητα uh -huh. είναι ε, μία πολεμική αρχή που ξεκινάει από τα μέσα του της δε, δεκαετία του 60 μια ζωή ήταν έτσι πάντα γι' αυτό και ο Ασοσουρίς που έλεγε ότι ε, ε, μάλλον το, το τραγουδάκι που λέει, ας πούμε, η πείνα είναι, πως η α, πώς το λένε, ε, αρετή του κι mm -hmm. Έτσι ακριβώς, γιατί από παλιά, ο τόλιτο τον του Έλληνος και όλες αυτές τις ανοήσίες. Εσάς λοιπόν, μία μικρή περίοδος ξέφυγε από αυτήν την ιστορία που ήταν περίπου το 81 με 83. Mm -hmm. Και μετά βεβαίως ξαναπήκαμε στα ίδια. Ο γοντάνατος γιατί έπρεπε να δοθούν αυτά τα πράγματα στον κόσμο γιατί αν δεν δίνονταν θα του ξεσκίζει. Να ξεσκίσει τον κόσμος πια. Ναι, δεν ναι, υπήρχε ναι. περίπτωση το πασός να κρατηθεί ούτε μήνα ναι. εκεί πάνω. Mm -hmm. Λοιπόν δόθηκαν αυτά, ικανοποιήθηκαν με, ε, σημαντικά αιτήματα που ήταν χρονίζοντα και ο κόσμος ξέρει ή εξαπατήθηκε. Περιμένοντας ότι εντάξει ερε παιδί μου, εντάξει μα τάδωσε τώρα, άρα ναι. να έχει καλή πρόθεση, άρα κάτσε να περιμένουμε. Εντάξει, είχε κουραστεί, έτσι, ήταν και πολλέ οι δεκαετίε. Γιατί Ευθύος. το 81, θέλω να πω, από το 40, βάλε από το 40, η κατοχή, η εμφύλη, μετά, οι συνέχειες, η χούντα, τα πάντα, δηλαδή, είχε κουραστεί και ο κόσμος. Ναι, και όχι, και όχι και μόνο κάπου, αυτό Και κάπου ήθελε πάει, να πιστέψει πια... Ότι μέσα σε αυτόν τον κόπο, σε αυτό που του είχε στοιχήσει, έτσι, ε, ότι δικαιώνεται. Δεν του πρόσφερε φέρει για να σκάμει άλλη διέξοδο εδώ που τα λένε. Ναι, και αυτό, εντάξει. Δηλαδή ακόμη και ήταν οκουέ, δύσκολο. Το, γιατί το κουκουέ ιστορικού, το περίφημο κόμμα του Κύρκου, άστα mm -hmm. ε, να πάνε. Ε, μιλάμε για το κουκουέ εκείνη την εποχή δε, που παρά το γεγονός δεν είχε την, το, την, την ξεφτύλα που βιώνει σήμερα, mm -hmm. δεν είχε προτάσει για τον κόσμο. Οι προτάσεις ήταν για τους μειημένους. Να σου πω, μήπως ισχύει αυτό που υποτίθεται, που αυτοί που αποχωρούν από τον καημένο Έλληνα, που τον κατηγορούν ότι ήθελε να, θέλει να κρατήσει το κόμμα σε χαμηλά επίπεδα, ε, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει και ο κύριος Μανώλης το έχει πει και ο κύριος Ζωής και άλλη, ότι Το, το καλό ναι. που το πάνε ότι προαδρετικά με να βγούμε δυναμικά κτλ λοιπόν παιδιά καθίστε στο 5% στο 6% είμαστε καλά Εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε μεγάλο κόμμα δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε Θέλουμε να είμαστε ένα μικρό κόμμα ναι. Λοιπόν μήπως ισχύει και την αριστερά αυτό. Πανέσχυα <laughs> δεν Καλά είμαστε τώρα εδώ αυτό <σίλω> και όταν στη μεγάλη πολιτική κρίση του 1987 που διάρκειαζε... μέχρι ότι δεν είχε... η Πάντα <σίλω> εκείνη την εποχή που πραγματικά η αριστερά μπορούσε να έχει βγει μπροστά και κυρίως όπως ακόμα η να έχει βγει μπροστά <σίλω> να σπάσει τα μπούνα να ενώσει κόσμο και όλα αυτά τα πράγματα, τι έκανε, προσπαθούσε εναγωνίως τη μία φορά να τα με την Ελβετική Δημοκρατία την ηγεσία της και μετά να τα βρει με το Πασόκ την ηγεσία του. Με το αποτέλεσμα να βρεθεί στο κέντρο και όπως έλεγε ένας παλιός συντρόφος και φίλος, λέει πάντα στο κέντρο Ελοχεύει η αποχέτευση. Λοιπόν, Όπω τον Ιππίδα, στο ναι, κέντρο η ναι, αποχέτευση, είναι πλούπτο ναι. Λοιπόν, επειδή πρέπει να αποχαιρετήσουμε για σήμερα, για το Σαββατοκύριακο. Ε, να υπερθυμίσω το εξή ότι σήμερα το απόγευμα στη Θήβα ο Δημήτρης Καζάκης θα είναι εκεί στις 7, στο εστιατόριο σε μέλη Αγίου Νικολάου 1, 1 τη δικαστηρίο για να συζητήσετε για όλα όσα συμβαίνουν για τις εξελίξεις και για αυτά που έρχονται αλλά κυρίως για το πώς μπορούμε να αντιδράσουμε και να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας έτσι. και για το ότι υπάρχει μέλλον. Ε, επίσης αύριο θα συμμετάσχει στην συζήτηση που θα γίνει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών η, με ε, θέμα οι επιπτώσει τη μνημονιακή πολιτική στην υγεία και η αντιμετώπιση του. Έθουσα εκδηλώσεων Ιατρικούς λόγου Αθηνών σεβαστου Βαστού Πόλεο 113 στι 10 το πρωί. Και στη συνέχεια μετά θα φύγει, θα πα στην Κρήτη, θα είσαι στο Ηράκλειο την Κυριακή. Δεν χρειάζεται να πω εγώ από εδώ που είσαι στο Ηράκλειο, το γνωρίζει όλη η Κρήτη. <laughs> λοιπόν, <laughs> είναι παντού. <laughs> όλοι οι Κρήτες το γνωρίζουν. Εγώ τι και να πω είναι λίγο. Και τη Δευτέρα ε, το πρώτο μα ραντεβού. Θα είναι στο Κιάτο, στο Πρωτοδικείο, όπου εκδικάζεται η υπόθεση μελών του «Δεν πληρώνω». Ε, εμείς θα είμαστε εκεί. Πιστεύω, πολλοί επαμήτες θα είναι εκεί και πιστεύω ότι και άλλοι πολίτε. Γενικός κόσμος, Έτσι, ναι. γενικός κόσμος θα είναι εκεί να συμπαρασταθεί και να δείξει ε, ότι δεν θα περάσει η τρομοκρατία. Και να συμπαρασταθεί κιόλα και στο δικαστή της έδρας yeah. <laughs> γιατί χρειάζεται παιδιά διότι Σωστό. υπάρχει μεγάλη πίεση ειδικά προς δικασία την εποχή και, και μεγάλη τρομοκρατία και νομίζω ότι από όποια πλευρά και να το δούμε είναι πολύτιμη η, η παρουσία μας στο Κιάτο το πρωί. Και μετά την. Αυτό θα είναι κανονικά η εκπομπή, mm. όπου θα συζητήσουμε κιόλα την νέα πρωτοβουλία που θα αναλάβουμε σχετικά με τη ΔΕΗ. Ωραία. Α, έχουμε αυτό σωστά. Τη Δευτέρα mm. έχουμε λοιπόν να δούμε το θέμα τη ΔΕΗ και την πρωτοβουλία που θα αναλάβει το ΕΠΑΜ, το Ενίο ΕΠΑ, Παλαϊκό Μέτωπο, με τη δική σα στήριξη ε, για να αντιμετωπίσουμε. Παράλληλα με αυτό που έχει αναλάβει και το ΟΧΟΝΗ. Ναι, Για, για του τους... ε... λογαριασμού, α πούμε, που. Α, για αυτό. Κάνει... Α, έλεγαμε πω ναι. είναι κάτι άλλο καινούριο. Ναι. Λοιπόν. Αλλά... Ναι. Ε, θα τα πούμε από την εκπομπή ΑΕ και τον Art 90,6 τη Δευτέρα, λίγο μετά τη Μία Μέχρι όταν είστε καλά και ελπίζω ότι σε μία από όλες αυτές τις κινήσεις, συζητήσεις, να συναντηθούμε